Παρ' όλα αυτά, εδώ είμαστε αγαπητοί φίλοι εδώ στον albedo14.com και σαν τους επισκέπτες Κυριακή βράδυ σήμερα Κυριακή βράδυ 12 Μαΐου Είμαστε λοιπόν, ντόξι το Θεό, γυρίσαμε καλά. Θα πούμε, α πω, όλο το 24ωρο. Έχω κοντά μου τον κύριο Κωνσταντίνο Γεωργίου, τον φίλο μου, τον συγγραφέα, τον ερευνητή. Καλησπέρα σε όλους του που είναι μέσα. παρότι δεν υπήρχε internet εκεί που ήμουν και δεν έχω κάνει κοινόποίηση ιδιαίτερα. Απλά είχα πει ότι θα έχω τον κύριο Γεώργιο σήμερα και παρότι 6 ώρα, 5.30 του είπα μην κατέβει γιατί ήμουν στον δρόμο. Να τα πούμε. Ήρθαμε πιο γρήγορα, πιο σφαίρα και μόλις μπήκαμε στο στούντιο. Μόλις. Να, καλησπέριε σε όλους τους λοιπον Λοιπόν, εδώ, albedo14.com Άγνωστοι επισκέπτες Κωνσταντίνος Γεωργίου κοντά μα, Απόψε, ζωντανά εδώ στο studio. <ΣΣΣΣ> Με δύο ώρες ύπνο από χτες το πρωί μόνο Λοιπόν, καλησπέρα το τον φίλο μου και μετά θα πούμε και περί τα του Άστρα TV χθες και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλησπέρα κύριε Γεωργίου, πώς είσαι. Και καλησπέρα και από μένα στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Τι κάνεις, έχω να σε τον Είμαι καιρό, στουντιακά, μιλάμε κάθε μέρα, ε... πώς είσαι. Είμαι καλά, διαβάζω, γράφω και προετοιμάζομαι για τον Όμηρο αύριο το απόγευμα. Που από εκεί Αύριο το απόγευμα 13 Αύριο ενός... είναι 13 Δευτέρα, Δευτέρα Στην Ένωση Ελλήνων Χημικών Πού είναι αυτό ακριβώς 6, Είναι Κάνιγκος 27 Τρίτος όροφος Είναι μια θαυμάσια αίθουσα ναι. ώρα. Ε, Η ώρα είναι 6 και 15 Αρχίζουμε 6 με 6 και 15 Ωραία. Γιατί κάποιοι έχουν δουλειέ Μετά τι 8 και πρέπει να φύγουν Θα έχουμε τελειώσει πολύ νωρίτερα Ναι ε, μέσα, σε 40 εικόνες. Αναλύ... μέσα από 40 εικόνες θα αναλύσω Αναλύσεις, την Ιλιάδα yeah. και την Οδύσσια και όχι μόνο. Mm -hmm. ε, ο Όμηρος είναι ατελέφτητο. Άρα, σήμερα θα κάνεις κάτι σαν πρόλογο σχετικό με, το αυρι... με την αυριανή παρουσίαση, α το πούμε ε, Όχι, θα πούμε Αυτό δύο θα εγώ Α το έχω... απόψε. Εγώ δέχτηκα να έρθω παρότι <coughs> έχω φόρτο εργασία. Ε, γιατί στενοχωρήθηκα πάρα πολύ Με τους βανδαλισμούς που έγιναν Σε βάρος του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου Την περασμένη, την περασμένη εβδομάδα και ε, εφαίριμα... Παρότι έχεις και σοβαρά θέματα αυτή την περίοδο Όπως και εγώ τώρα ήμουνα αλήφη Θα σου πω μετά Και είχα ανέβει με τον Ιζάμι στο Βόλο Και μου λέει αφού είμαστε στην Αθήνα θα πάω να κάνω μια εκπομπή, λέει πρέπει να γίνει μια εκπομπή. Και λέω: Εσύ και εντελεί. Γιατί θα μπορούσα είδε πω σου κατέβει, θα μια επανάληψη. Αφού ήρθαμε 8 η ώρα, είμαστε εδώ. Καλό, Από όλα, κάτω καλά. με άψε και έφυγαινε. Mm. Ναι, γιατί μην σου είπα: Πιστεύω ότι μέσα στο τσάτ θα υπάρχει κόσμος, έχει, έχει, κόσμο. Ελλήνε κτλ. Γι' αυτό σου είπα: ναι. Εδώ και λίγη ώρα. Πάρτο τρένο και κατέβα. Ωραία. Λοιπόν, ε... άρα τι θα κάνουμε σήμερα. Τι θα μας σήμερα θα αφιερώσουμε, είναι μεγάλο το θέμα, στον μεγάλο Αλέξανδρο. Έχω εντρεφήσει αρκετά, διαβάζοντας τον τρόιζεν ναι. επτά τόμους μεγάλους. Και βεβαίω στην βιβλιοθήκη μου υπάρχει και το έργο του Κυριάκου Σιμόπουλου «Ο μύθος των μεγάλων της ιστορίας». Το ναι. έγραψε το 1995, ναι. όπου γράφει εντελώς αντίθετα πράγματα. Θα τα δούμε. Δεν είναι ζωή. Εγώ σέβομαι τη μνήμη του ναι. και θα α, προσπαθήσω να ανατρέψω αυτά τα οποία λέει και μάλιστα είμαι ιδιαίτερα στενοχωρημένος ναι. όταν ξεκινάει το βιβλίο του λέγοντας «Μέγας Αλέξανδρος, ο νεκροθάφτης του Ελληνισμού». Απαράδεκτος χαρακτηρισμός. «Ο νεκροθάφτης του Ελληνισμού». Βέβαια, ξεκινάει από τον Αλέξανδρο και πιο μπροστά από τον Φίλιππο για να φτάσει στον Κωνσταντίνο, στον Φρυδερίκο και τελικά στον Απολέοντα σε όλους τους Α, αυτός αλλά... Είναι ο εισαγγελέα Ιστορία τώρα, είναι αυτό. Αυτό ήθελα να είναι... γεμίσει κριτικού εισαγγελεί. Α, εγώ το νοιάζα. πήρα και τα πήρα τα βιβλία του για να έχω σφαιρική εικόνα ναι. και για τον Αλέξανδρο ακόμα. Και αυτό που έγραψα είναι τελείω αντικειμενικό. Ναι. Και αντίκειται στα όσα υποστηρίζει ο κ. Σιμόπουλο. Μπορεί να έκανε ορισμένα ασφάλματα Τα τα δούμε. Ε, όλοι κάνουν, κάνουν σφάλματα. Αλλά. Σε καμία περίπτωση αυτός ο τίτλος, ο νεκροθάφτης του Ελληνισμού για τον Μεγάλο Αλέξανδρο, δεν αρμόζει ε, σε έναν δημοσιογράφο, σε έναν ιστοριοθήφη που έχει σπουδάσει νομικά και κατάγεται και από τη Μεγαλόπολη, πιστεύω ότι είναι αρκά. Δεν ξέρω, να σου πω. Γεννήθηκε το 21 και πέθανε το 2001, από ότι α, είχα εδώ στο βιβλίο του το οποίο είχα. Ε, Αγοράσια έχει γράψει και δυο-τρία άλλα βιβλία Είναι πάντα ε, Επιθετικός Δεν είναι κακό Αρκεί να είσαι αληθινός Η αλήθεια είναι Ταυτίζεται πάντοτε με τη φυσική πραγματικότητα Λίγως είναι απόλυτα προσωπικές του Απόψεις και δεν είναι Όχι όχι γιατί τις έχει Έχει ο ναι, άτομο έχει πάρει για τι μελέτε τα αρνητικά πάντου. Αυτό είναι σωστό. Μπράβο. Αυτό που λέει, ναι, είναι σωστό. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξανδρο είχε και εχθρού. Και αρκετού εχθρού. Έκανε και κάτι στραβέ σοβαρέ. Έκανε. Τι έκανε. Τι παρόρμησει του. Και τι γράφουμε και τι έχουμε πει και θα τι πούμε. Αλλά είναι μεγάλο. Τεράστιο. Ναι. Πέρα... Ο μοναδικό αίτητο. Θα τα πούμε όλα αυτά σιγά σιγά. Εγώ θα ήθελα να γυρίσουμε στον, στον Όμηρο. Εγώ, ναι. να πω πως δουλεύω ακόμα επάνω ναι. και συνεχίζω να α, εμβαθύνω ναι. και να βγάζω κάθε τόσο θησαυρού, διότι ο, ο Όμηρος είναι ατελεύτητος. Ναι. Και είναι σωστή η φράση, Γιώργο, το ρητό α το πούμε, όπω θέλει πέστο. Ναι. Τον τελείον η τελειώτη ατελεύτητος. Αυτό είναι ο όμηρος. Βέβαια, αύριο. Μα, τα είναι βιβλία η τρίτη. που μαζί με τη βίβλο, τα δύο βιβλία αυτά και η βίβλος είναι τα πιο γνωστά, πολυδιαβασμένα βιβλία στον ε, πλανήτη. Ναι, ναι. Μέσα δια, στα δέκα μεγαλύτερα βιβλία δια, όλων των υποχρεώσεων. Στη διαχρονία, ναι, αυτό πήγα να πω. Ναι, ναι. Είναι, ο, είναι ολιστικός και αποδεκτό από όλο τον κόσμο. Δηλαδή, οικουμενικό. Αυτό είναι ο Όμηρο. Ε, έχω μιλήσει για το πρώτο, δεύτερο μέρο. Τώρα έχουμε περάσει το τρίτο μέρο όπου υπάρχουν κάποια, κάποιες ε, εντυπωσιακές αποκωδικοποιήσεις και υπάρχουν επίσης και ε, θέματα τα οποία δεν τολμώ να γράψω θα τα αναφέρω αύριο σε όσους έρθουν θα είναι τυχεροί ε, διότι δεν υπάρχει τεκμηρίωση και δεν υπάρχει τεκμηρίωση διότι ο πολιτισμός μας σήμερα ιστερεί κατά την άποψή μου έναντι του πολιτισμού εκείνου πιθανόν όχι αλλά επειδή ακόμα δεν έχω πιστεί ότι γνωρίζουν ε, τι σημαίνει αντιβαρύτητα και αν την έχουν ανακαλύψει οι επιστήμονες ε, εγώ έχω διαπιστώσει ότι ο Όμηρος αναφέρεται στην αντιβαρύτητα ναι. και θα τα πω αύριος πού, ναι. πώς ναι. και πώς το υποστηρί, όχι πώς το υποστηρίζει, πώς το αφήνει να εννοηθεί πώς το έχει, το έχει βάλει από πάνω την ε, Ζελατίνη, ούτω ώστε να το καλύψει και να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο ο κάνει την έρευνα, στον ερευνητή, να εισχωρήσει και να ε, δώσει μια μεγάλη πληροφορία η οποία είναι σημαντικότατη. Αλλά δεν μπορεί και πάλι είπαμε, δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν τέσσερι περιπτώσεις Ωραία. που θα μας προβληματίσουν πάρα πολύ μου το δικαίωμα, πάω σε ένα τραγούδι Να πάρω Ανάσα, να βάλω νερό να πιω Βάλε ένα ποτήρι και για μένα Ναι θέτα, Να ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι για να πάρουμε αέρα ε, Ανάσα, συγνώμη Και επανερχόμεθα Αγαπητοί φίλοι, εδώ με τον κύριο Κωνσταντίνο Γεωργίου Στον αλπίδο 124.com Σαν όνους επισκέπτες ζωντανά www.bend14.com. της επισκέπτε, ζωντανά εδώ με τον κύριο Κωνσταντίνο Γεωργίου, όπου μετά μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα, τη σημερινή ιδιαίτερα και τη χτεσινή, και λόγω ταξιδίου, εμεί είμαστε το Όλου weather που λένε, με δύο ώρε ύπνο Θα τα πούμε όμω πιο μετά. Γιατί και ανάς πρέπει να πάρω για να ξεκινήσει τη, έτσι, τις αφηγήσεις του ο, ο Κώστας Λοιπόν ξεκινά Κώστα Ναι είπα θα αφιερώσουμε την εποψηγνή βραδιά ναι. ε, Στον μεγάλο Αλέξανδρο Ναι <κυμ> Επευκαιρία του αγάλματος το οποίο τοποθετήθηκε επιτέλους μετά από πολλά χρόνια Και δεν είναι αυτό που αγάλιες. θα πρέπει να είναι αλλά πάντων... Εν πάση περιπτώσει είναι Κάτι είναι και αυτό ναι. Ε, τοποθετήθηκε εκεί, το είχε φιλοτεχνήσει ο Γλύπτης, ο Ιωάννης Οποπάς. Εδώ και 20 χρόνια. Από το 90, ε, κοντεύει 20 χρόνια. 30. 90. 20, 20, 2010, 2020 είπαμε. 30 χρόνια, μπράβο, ναι. Σε 8. Ναι, δάθος έκανα συναφέρεση, βέβαια, ε, στον ε, λοιπόν. υπολογισμό. Ε, ευτυχώς που το έχουν βάλει σε ένα βάθρο ύψους τριών μέτρων, αλλιώς θα το είχαν γκρεμίσει, θα το είχαν... Και το ευτυχώς που του βάλανε γρανίτι Στη βάση yes, γρανίτι ναι. για να μην πιάνει τίποτα Δεν πιάνει Αλλά τα μηνύματα Τα πέρασαν <laughs> ναι, Όμως ναι. Ε, ο ελληνικός λαός Καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά Ότι αυτοί οι λίγοι εξρεμιστές Όσους βανδαλισμούς Και να κάνουν σε βάρος τους είναι Και η... νομίζω Ότι ο κόσμος τις καταδικάζει Ναι αυτοί και... το ξέρουν ναι. <Σ΄> αυτοί το ξέρουν <εδεκαίων> Γιατί δέκα άνθρωποι είναι που Το κάνουμε, ξέρουν α, τις α, είναι Το, <ΣΣΣ> ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. το παίζουν Οι ηγέτες Κάποιων εξερμιστικών <ΣΣΣ> οργανώσεων <ΣΣΣ> ναι, <συμιάζονται> Ότι εμείς είμαστε οι Παναστάτες Διότι αυτά, τα έχουν γράψει, αυτά που έχουν γράψει Σε αυτό στοχεύουν Λένε ότι εμείς είμαστε τελείως διαφορετικοί Εσείς είσαστε αυτοί που πιστεύετε Στον φωνιά Συγγνώμη το λαών, λαών mm. και, και ο οποίος αυτός φωνιά είναι η υπερηφάνεια των μικροαστών εμείς ούτε μικροαστή είμαστε δεν λέω για, μένα, για το μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού α, ούτε ανιστόρητη είμαστε η ιδέα, άλλη κατηγορία ε, η άλλη κατηγορία ανθρώπων έχει γράψει ένα σλόγγαν εκεί πέρα ο ήλιος της Βεργίνας και για μας τους γκέι. Να καίει. Ό,τι σας καίει, να σας καίει. Τι να σας κάνουμε. Δεν το ήξερε αυτό. Ναι, μου πώς ναι. Αλλά σαν να μην έφτανε. Ρίξαν και εμπογές επάνω στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη. Φαίνεται δεν έφτασαν τον τον μεγάλο Αλέξανδρο, το άγαλμα του Αλεξάνδρου και εκτονώθηκαν επάνω στο στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη. Εγώ θα κάνω θα ακολουθήσω μία τακτική. θα διαβάζω από το ότι έχω γράψει εγώ για τον Αλέξανδρο, <Κι> <στους Κι> πέντε σελίδες από Έλληνες και ξένους συγγραφείς και βεβαίως παράλληλα θα διαβάζω τι γράφει ο, ο άγιος κυριάκος ο Συμόπουλος. εγώ σέβομαι ε, όχι να διαβάζουμε και τι αντίθετε περιπτώσεις αναφορές, δηλαδή για να μην... Ακριβώς. Και εμείς και νομίζουν ότι λέμε μόνο το αλφα Λέμε όχι. το Όχι, όχι, όχι ακριβώς Αλλά είμαι πολύ στενοχωρημένος Όταν γράφει ο νεκροθάφτης του ελληνισμού Θα το λέω συνέχεια Διότι απάδει για τον ελληνικό πολιτισμό Και για το πρόσωπο αυτού του μεγάλου στρατιλάτη Του μεγαλύτερου όλων των εποχών Όσα λάθη και αν έκανε Και βέβαια όταν μέσα σε κάποιες σελίδες διάβασα ότι μιλάει για τον μακεδονικό εμπεριαλισμό υμπερα... Κατάλαβα ναι. ότι δεν έκανε ένα ταξίδι στο παρελθόν Να δει πώς ήσαν τα πράγματα τότε Και ε... να δώσει ανάλογους χαρακτηρισμούς εμπεριαλισμούς δηλαδή, Από το Πάντως, αυτά αυτέ τα... τότε... αυτές περιπτώσεις άτομα μιας γενιά πίσω που συζητάω Και εγώ με ρωτάνε ε, οι διάφορους φίλους απάνω στο θέμα αυτό Πολλοί έχουν την άποψη ότι ήταν φωνιά στο λαό, γιατί έτσι του έχουν περάσει. Ποιο το έχει περάσει, Δεν έχουν γραφτεί πολλά δηλαδή, ε, Συμολέα. Ε, ε, Συμολέα. Το αυτό. Α, Στην νεολαία το έχουν. Ναι, περάσει. ναι Όχι, μιλάω δηλαδή. για τους εγώ σου διάβασα. Δηλαδή. Εμπεριαλισμό ποιο χρησιμοποιεί. Ναι. Χρησιμοποιούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαφορετικέ απόψει από την πραγματική δημοκρατία. Είναι, τα μπερδεύουν τα πράγματα. Δεν υπάρχει σύγχυση κάπου με χτό και στη τηλεόραση αυτά τα μπερδεύουν για να υπάρχει σύγχυση στο κοινό. Τα πάμε και τη στη τηλεόραση αυτά με τον Βασίλη τον Παντίδη, που θα πω εγώ πιο μετά ορισμένα, διότι λε μια πληροφορία, η οποία είναι αληθή, όχι ότι πει τη λε, λέμε τώρα. Ναι. Πέφτουν άλλε πέντε παραμυθένιε και ο θεατή, ο αναγνώστης, ο τηλεθεατή, ο, ο ακροάτη, επειδή δεν ξέρει, σου λέει ποια είναι τώρα η αλήθη. Και αυτό κάνει προπαγάνδα γιατί μίλησαν πολύ χτε στο Βασίλη. Στο τρίωρο που είχαμε στη διάθεσή μας και οι τρεις και εγώ και ο, ναι. ο Παντελής και ο Νιζάμις ο Κώστας θα τα πούμε τα ατά περί της προπαγάνδας σε πληροφορίες ελληνοκεντρικές κυρίω ή γενικότερα οπότε ο άλλος έχει μια σύγχυση και το θέμα του Αλέξανδρου Συνολέα πολύ μου το έχουν πει και εμένα κατάφατα λέει είναι φωνιά, λέω ρε πάτε καλά διάβαστε ναι. λίγο αυτό περνάει θα δούμε ένα προ ένα γιατί, για τους Έλληνες όμως, για τα ολοκαυτώματα των Ελλήνων δεν έχουν μιλήσει ποτέ. Μα δεν το τα λένε. Δεν είδες τι γίνεται στα ασχολεία τώρα. Τα βγάζουν όλα. Από το παιδί που είναι 7 χρονών, 8, στα 17 δεν θα ξέρει ούτε τι είναι ο κολοκοτρώνης τώρα. Κατάλας. Λοιπόν, Εγώ λέει. κατάλαβα λοιπόν και θα, να, να μπούμε καλύτερα στο θέμα. Ναι, ναι. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Ε, εγώ έχω γράψει ότι ο νεαρός ο, ο Μακεδόνας, ο, ο Βασιλεύς, δοξάστηκε πράγματι ω ο κορυφαίος στρατιλάτης όλων των εποχών και ελατρεύτηκε από όλους τους λαούς οι οποίοι τελούσαν υπό το κράτος της γοητείας τους. Της γοητείας του. Ε, υπήρξε ένας μεγάλος, ε, όχι μόνο στρατιλάτης εγώ πιστεύω ότι είχε τρομακτικές δυνατότητες ναι είχε ένα μυαλό πολύ προχωρημένο ναι. και αυτό ε, οφείλεται στη μητέρα του πίσω από ένα με, κάθε μεγάλο άντρα. και μετά στο έρχεται... δασκαλό του ναι, ε, αν ναι. και κάποια στιγμή ήρθανε σε ρήξη του στείλει μια επιστολή ο, για να είμαστε ειλικρινεί ο Αριστοτέλης και του είπα, ναι. του τράβηξε λίγο το χαλινό ότι δηλαδή πρόσεχε ναι. ε, σύνελθε γιατί ήταν και 18 χρονών 33 ήταν όχι όταν είχε. πέθανε Λέμε, Ο, στα 18 ετών δεν έκανε τα μεγάλα λάθη. Στα 18 ετών, γιατί η εκστρατεία ξεκίνησε στα 20-22, μην ξεχνά ότι εκείνη την εποχή ορίμαζαν και γρήγορα. Ε, λόγω λόγων. Όχι, ήταν οι συνθήκε τέτοιε που έπρεπε να γυμναστούν, να είναι έτοιμοι, έτοιμοι πόλεμοι δηλαδή. Ε, μην ξεχνάμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε, μια και ε, ασχολούμε με τον τροϊκό πόλεμο, ότι κάποια στιγμή ο Οδυσσέας ήρθε στην Σκύρο για να πάρει τον Νεοπτόλεμο, τον γιο του Αχιλέως, μετά το θάνατο του πατέρα του, του Αχιλέου, ε, από τη Σκύρο για να τον φέρει σε ηλικία 16 ετών, που σημαίνει ότι όντως... Ε, τα παιδιά εκεί είχαν αντρωθεί σε αυτή την ηλικία από την εκγνύμναση την πολύ και βέβαια και ο μέσος όρος ζωής τότε δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Δηλαδή ήταν τα 33 χρόνια του ε, Αλεξάνδρου ίσως να ισοδυναμούν σήμερα με τα 40-45. Ορίμαζαν πάρα πολύ ναι, νωρίτερα. Ε... Οι ανάγκες τους έκαναν. Λοιπόν, έλεγα πίσω από κάθε μεγάλο άντρα κρύβεται και μια... Μεγάλη γυναίκα. Εδώ λοιπόν έχουμε την μητέρα του, του Αλέξανδρου. Το όνομά της το πραγματικό, Μιλτάλη ε, Μιρτάλη. Ναι. Ναι. Ε, κόρη του βασιλιά των ε, Μολοσών, ε, ε, ε, η γνωστή Ολυμπίας. Η Ολυμπιά ήταν η των καβιρίων ε, μυστηρίων και είχε βαθιά γνώση του μικι, μικιστικ, μυστικισμού γνώριζε τη μαντική και τους χρισμούς και προσπάθησε να εφαρμόσει ε, μια ευγονική τι σημαίνει ευγονική να βγάλει δηλαδή ένα παιδί το οποίο θα είναι πολύ προχωρημένο όχι τόσο στη σωματική ρόμη όσο στην πνευματική ε, είχε Σχέσεις και ήταν και η ίδια βεβαίως ε, στην, στα καβίρια στη Σαμοθράκη, στι, Σαμοθράκη ε, όπου εφαρμόζονται κάτω από μυστικούς κανόνες που είχαν, ε, είχαν σχέση με τις κινήσεις και τις θέσεις των αστερισμών τις επικλήσεις ε, θεοτήτων, οντοτήτων, τους επιβήτωρες, γεννήσερ, ε, γεννήτωρες και τα λοιπά το χρόνο κοιήσεις και άλλα και στόχευε όπως είπαμε να βγάλει ένα παιδί τελείως διαφορετικό, ένα παιδί όρημο, ένα παιδί που θα αφήσει εποχή. Μάλιστα υπάρχει και μια φημή ότι η Ολυμπιάδα κοιοφόρησε πέραν των εννέα μήνων. Δεν ξέρω κατά πόσο στέκει αυτό, το βρήκα όμως ένα-δύο ε, περιοδικά θυμάσαι ε, πριν ε, από καιρό που είχε γίνει μεγάλη κουβέντα και στην τηλεόραση mm -hmm. από εκπομπές σαν αυτή τη δική μας εδώ για τα παιδιά ίντικο ναι mm -hmm, του 83 ακριβώς τα, τα παιδιά του 83 mm -hmm. τα οποία mm -hmm. παρουσίαζαν ε, ξεχωριστέ ιδιότητες και ικανότητες ε, λόγω του ζωδιακού του κύκλου. Τώρα ο πατέρας του δεν ξέρουμε αν είναι βεβαίως ο, ο Φίλιππος, ο δεύτερος της Μακεδονίας ναι. διότι πολλά λέγονται για τις σχέσεις Ολυμπιάδας με... Μπράβο να το πούμε έτσι οι, να μην ο, το λέμε. λέμε όλο Όχι. εντάξει και εντάξει και εντάξει Υπάρχουν ε, αυτές οι απόψεις Μεγάλη γυναίκα, αυτές. πολύ μεγάλη γυναίκα και επηρέασε πάρα πολύ μετά τον ε, Αριστοτέλη αλλά και τον... Ε, πατέρα του τον Φίλιππο που ενδιαφερόταν πολύ βεβαίως για το γιο του επηρεάζει πάρα πολύ η, η μητέρα του η Ολυμπιάς ε, η εμπλοκή της, της Ολυμπιάδας στην δολοφονία δεν είχε κάποιον θα έλεγα εκδικητικό χαρακτήρα ε, για την απομάκρυσή της από τη συγγυγική κλίνη αλλά προφανώς ο Φίλιππος έπρεπε να, να φύγει για να υλοποιηθεί κάποιο σχέδιο που έλεγαν τότε που είχε προκύψει. Αν θυμάμαι ναι. καλά, για τον χρησμό των Δελφών και τη ΣΥΒΑ ή τη ΣΥΒΑ του Άμονα Διός, ναι. ο Δίας της Άμου, ε, Αλλά ακόμα μια πρόρηση είχε κάνει και η Μάντις Αθηναή από την Μισία για την έλευση του Μεγάλου Έλληνα που θα κατακτήσει τον κόσμο, που θα κατακτήσει τους λαούς. Ε, παράλληλα, τόσο ο Φίλιππος όσο και η Ολυμπιάδα ε, προφρόντισαν να φέρουν στην πέλα τον, τον Αριστοτέλη για να αναλάβει την εκπαίδευση και την παιδαγώγηση ε, του Αλέξανδρου. Ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια, ε, Γιώργο, ότι ο, ο Νικόμαχος, ο πατέρας του Αριστοτέλη, ήταν προσωπικός γιατρός του βασιλιά Αμίντα του Γάμα, δηλαδή πατέρα του Φιλίππου Β. Ο μεγάλος φιλόσοφος επέδρασε πάρα πολύ επί του νεαρού Αλεξάνδρου, τόσο πολύ που οδήγησε τον, τον μεγάλο, τον νεαρό μαθητή του, μεγάλωσε σε πνεύμα μαθητή του στην περίφημη φράση που είναι γνωστή μέχρι και σήμερα, «Στους γονείς μου χρωστό το ΖΙΝ, στο δε διδάσκαλό μου το έβζιν. Ε, βέβαια η όλη η εκπαίδευση έλαβε χώρα στην Μίεζα. Είναι μια χώρα, μια περιοχή η οποία είναι φανταστική, με πράσινο, μεγάλη έκταση, όπου εκεί ίδρυσε τη σχολή ο, ο Αριστοτέλης. Και κάθε τόσο ο Φίλιππος Τον πλησίαζε και τον ρωτούσε Δάσκαλε Πώς πηγαίνει Ο Αριστοτέλης ο, ο Αλέξανδρος Εκείνος του έλεγε Καλά πηγαίνει Έμαθε την τακτική του πολέμου Όχι Ακόμα είναι νωρίς ναι. Τι μαθαίνει Λογική Έλατε. Μετά από λίγο καιρό πάλι Μετά από τρεις μήνες έξι μήνες Πού είναι ο Αλέξανδρος στη λογική. Πού είναι ο Αλέξανδρος στη λογική. Και η λογική στο όργανο του Αριστοτέλους, το οποίο είναι από τα καλύτερα, μετά την ποιητική, έχω ασχοληθεί με τον Αριστοτέλη, στο βαθμό που μπορείς να αγκαλιάσεις βεβαίως στο μέγεθος και, στο νο, και στον όγκο και στον πλούτο την εργογραφία του Αριστοτέλους με τα 400 βιβλία, ε, το όργανο είναι ένα σπουδαίο βιβλίο και στη λογική εκεί που επέμενε ναι. είναι τα συλλογιστικά σχήματα. Ναι. Για να προχωρήσει σε ένα συλλογιστικό σχήμα πρέπει να γνωρίζεις καλά τους κανόνες της λογικής και το πρόγραμμα το οποίο θα φτιάξεις ή τα αλλεπάλληλα προγράμματα θα πρέπει να σου δώσουν την ικανότητα να φτάσεις στο στόχο σου. Ε, ο Αλεξάνδρος ήταν μικρός όμως, αλλά ήταν καλά γυμνασμένος, ήταν ναι. γέροδεμένος ναι. και κατόθε, κατόρθωσε τότε να δαμάσει ακόμα, όπως γράφει, γράφουν τα βιβλία, να δαμάσει τον ατίθασο άλλο, το γνωστό βουκεφάλα. Εδώ θα ήθελα να κρατήσουμε λιγάκι το ετυμολογικό του όνοματος. Βου κεφάλας Δεν μπορούσε Σχεδόν κανείς να τον πέφσει Διότι λέει ε, Ο ίσκιος του Ο ίσκιος που έφευσε από τον ήλιο Τον ε, φόβιζε Δεν είναι αυτός ο λόγος Εγώ στέκομαι στο όνομα Αρχή Σοφίας Ονομάτων Επίσκεψης Και λέω Βου κεφάλας Άρα είχε κεφαλή βοός Πιθανόν Μεγάλο λοιπόν, κεφαλό άλλο... Όχι Να ήταν διασταύρωση Τράβου, ταύρου με φοράδα Υπάρχει τέτοια περίπτωση Και ανταβρούς. Άλλο αυτό Τι γιατί μετάλλαξη Λέμε είναι. τώρα για ένα συγκεκριμένο ζώο Το οποίο είναι γνωστό όσο είναι και ο Αλεξάνδρος Δεν ζούνε τόσα χρόνια τα άλογα Και κάτω από αυτές τις συνθήκες Ο Βουκυφάλλας Άρα πράγματι ήταν ένα ξεχωριστό άλογα Είχε υποφοβείο Εκεί πέρα στο αυτό Δηλαδή α, ένα χώρο μεγάλο όπου ε, καλλιεργούσαν, καλλιεργούσαν, ανέπτυσαν στρα, ε, τακτικές για να βγάλουν καλύτερα άλογα. Όπως εδώ γίνεται συνήθως στον υπόδρομο υπόδρο που βγάζουν τα άλογα με τους, ε, ταχύτατα άλογα κτλ. Τα με ιδιαίτερους επιβήτωρες. Με ακριβώς. Και είναι ακριβώς μια Δεν αποκλείεται ανέφερες. εδώ να έχουμε μια ε, διασταύρωση και να προέκυψε αυτό το, αυτό το, το άλογο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω του φιλούς παρότι αρχίσαμε αργά και δεν είχα κάνει ανάρτηση, δεν είχα ίντερνετ εκεί που ήμουνα. Ε, έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα και τους ευχαριστούμε ιδιαιτέρως σήμερα εδώ με τον κύριο Κωνσταντίνο Γεωργίου. Λοιπόν, συνεχίζει. Ο Αλέξανδρο, λοιπόν για να πάμε απευθείας κάποια στιγμή... Πήρε τα ενία της, του βασιλείου στα, στα χέρια του, αντιμετώπισε πάρα πολλές δυσκολίες. Πολλοί ήθελαν αυτοί οι οποίοι α, έβλεπαν και ήσαν υποψήφι για να, αντικατα... να πάρουν τη βασιλεία μετά, το θανάτο... μετά τη δολοφονία του Φιλίππου και όπως είπαμε η δολοφονία αποσκοπούσε στο να α, υλοποιηθεί α, αυτή, α, αυτή η, η η οποία προερχόταν από όλα τα μαντεία σχετικά για τον μεγάλο ηγέτη ο οποίος θα καταχθούσε όλο τον κόσμο. Η μητέρα του λοιπόν φρόντισε α, και δολοφονήθηκε. Δεν χωράει καμιά αμφιβολία όταν παντρεύτηκε την Κλωπάτρα και παραμέρισε την, την Ολυμπιάδα. Ναι. Ε, η Ολυμπιάδα <συμπίδε> τον δολοφόνησε όχι για λόγους εκδικητικούς αλλά για να προχωρήσει ας πούμε Αυτό η Μία Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ξέρει, σε δολοφονούν, αλλά δεν το κάνουν για εκδίκηση. Δεν πάει να είναι κανεί με στην ψυχή του και την εποχή εκείνη. Ο, κανένα έρευνα τη έκοστα. Αυτή έχει άλλο στόχο. Νομίζω. Αυτή έχει άλλο στόχο. Να σου πω κάτι. Η δεύτε, δεύτε, Πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Γιατί αυτή ηγήθηκε στρατού μετά, ήρθε κόντρα με το Σόι και λοιπά. να λοιπόν, πω. Από, ήρθε, από ήρθε, που ούτε ξέρετε αυτό. Και έχει εκτρό τέλο. Κάπου επικοινωνούσε και με το γιο τη και ε, ε, εμείς μπορούμε να υποθέσουμε πώς επικοινωνούσε γιατί ας το αφήσουμε όμως τώρα να μην το πούμε και δημιουργήσουμε. γιατί μετά υπήρχαν νίτρικες και... το στείλανε και το δηλητηριάκι τουλάχιστον χωτρικά δεν τα δεν ξέρουμε τώρα. αν ήταν δηλητήριο πολλές φορές προσπάθησαν ναι. να το δηλητηριάσουν Γιώργο αλλά δεν τα κατάφεραν ε, και δεν τα κατάφεραν διότι και ο γιατρός καλούσε για δίπλα του και διότι ο ίδιο. Μπορούσε να, α, να πάρει αντίδοτο και να ξεπεράσει ναι. Ο Αλέξανδρος έφυγε 20 Ιουνίου σε ηλικία 33 ετών Ναι έφυγε. αλλά μία από τι θεωρίε είναι αυτή ναι. Μία από τις ναι δεν μπορούμε να την αποκλείσουμε Όχι ναι Αλλά εγώ στέκομαι σε κάτι άλλο Και ο Αλέξανδρος ήταν μιμημένος και σε μυστήρια. Ο, αλλά σίγουρα, είχε και τον μεγάλο τον Αλέξανδρο. Τον, τον, τον, τον συγγνώμη, τον Αριστοτέλη. Αν κουράει καμιά, δεν ξέρω, μου τη λε τώρα. Άρα, πόσοι ο, έχουν, σύσπερ, πόσοι έχουν ήξερε, φύγει στα 33. Αυτό είναι το ένα, αλλά η στατιωτική τέχνη που ήξερε και τη διδάχτηκε, δεν ξέρω πώ διδάσκεται ακόμα στι στατιωτικέ σχολέ όλων των πλανήτων. Ναι. Και ειδικά το τμήμα προμηθειών. Δηλαδή ο εφοδιασμό διδάσκεται ναι. στι μεγάλε σχολέ. Ναι. Στι στρατιωτικές σχολές τον τόσο σπουδαίο μυαλό ήταν. βεβαίω τον... και ο πατέρας του είχε προετοιμάσει το έδαφος. Δεν έχουμε και... Αλλά αντιμετώπισε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες ο Αλέξανδρος όταν ανέλαβε. Πρώτον πρώτον να σκοτώσει τους ανταγωνιστές. Να εξειδωτερώσει. Δεν ξέρω αν τους σκότωσε όλους. Ένα μέρο ένα, δύο, τρει Δεν... Δεν έχω λεπτομέρειες. Ε... Αφού ξεσηκώθηκαν γύρω ξε οι τριβαλί, οι... οι λύροι, οι σκήθες, τους οποίους κατενίκησε. Εδώ γύρω, ναι, βγήκε πρώτα έξω, του καθάρισε πάνω, ναι, πάνω, και μετά ένωσε τους Έλληνες μα, με τον τρόπο που, λένε που ξέρουμε. Λένε ότι δεν τους ένωσε. Με, εγώ, με τον τρόπο που ξέρουμε για αυτό το πράγμα. Στην Κόρυθο, όταν κατέβηκε, μετά την καταστροφή της, ε, της Θήβας και θα μιλήσουμε για τη Θήβα, εγώ τον δικαιολογώ απόλυτα για το για την καταστροφή της ε, Θήβας. Mm. Γιατί? Γιατί οι Θηβαίοι δεν έλαβαν μέρος, απέφυγαν να, να λάβουν μέρος στον Τροϊκό Πόλεμο. Πρώτον, δεύτερον, είχαν και μεγάλο στρατό, είχαν και σπου, σπουδαίους άνδρες και σπουδαίο πολιτισμό και, κα, και πάντοτε προσπαθούσαν να καθυποτάξουν τους, mm. τις μικρές πόλεις της Βιωτίας που ήταν γύρω τους. Και κυρίως τους Ουκαράδες, τους πλατεείς, τους οποίες είχαν και τους κατοίκους των, του Ορχομενού, οι δύο πλατεείς, τους είχαν, ε, ε, ε, ξέρω εγώ, καταστρέψει τελείω. Ναι. Ε, το ένα είναι αυτό, ότι δεν έλαβε μέρος. Και το δεύτερο είναι ότι εμίδισαν. Όταν οι, Πέρθες, οι Πέρσες ήρθαν εδώ, εμίδισαν. Και όταν κυκλοφόρησε και η φύλη Ανέκαθεν φαγωμάρα μεταξύ των κρατών πόλεων των ελληνικών από μόνοι Πάντοτε Για άλλα θέματα Ή οποιοδήποτε πολίτευμα και αν είχαν Που μόνο η Αθήνα είχε δημοκρατικό πολίτευμα Και αυτό δεν προχωρούσε καλά Γιατί και εκεί υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ζητούσαν ε, τη μοναρχία Τη βασιλεία κτλ ε, Όλε οι πόλεις τότε, οι πόλη του Είχανε τον αρχηγό τους, τον φύλαρχό τους, τον βασιλιά τους. Βασιλιά τους, βάσης λαού. Αυτός που βασίζεται. Ναι, πήγαινε μπροστά πρώτος και ο Αλέξανδρος πήγε πρώτος και δεν σκοτώθηκε ποτέ. Βαρόντος ναι, ήταν είναι, κατά κατατραυματισμένος Ήταν τραυματισμένος. Κατά. Ναι. Δηλαδή... Στους μαλλούς πέρασε το, το κοντάρι το ακόντιο, από μπροστά και βγήκε στην πλάτη... και όλοι θεωρούσαν ότι Τελειώσε. τελείωσε. Και όμως κατόρθωσε να επιβιώσει. Δεν είναι και αυτό τυχαίο. Δεν πρέπει να το, να το ξεχνάμε. Λοιπόν, ε, αυτά όσον αφορά την εθίβα διότι εδώ ο φίλος μας... ο, ο, ο, ο αείμνηστος, ο Κυριάκος Σουσιμούπουλος... του σύρει χίλια όσα ε, μυρια για, το, για την καταστροφή της, ε, της Θήβας και θα ήθελα να μπούμε τώρα και στον να το πούμε ρητορικά για να το πεις δεν κάνει εντύπωση ότι την εκχέρσωσε τη Θήβα άρα την κάποιοι έ, λόγοι τ, υπήρχαν την έκαψε την έκαψε τη Θήβα ε, κάποιοι ε, λόγοι θα υπήρχαν αυτό το λαμπόρο σ... δεν το είπα, έκανε που... πουθενά αλλού όχι Μόνο Μόνο και... κυκλοφόρησε η φημή ότι είχε σκοτωθεί στη μάχη με τους τριβαλούς ή με τους κύθες. Ε, αφού κατόρθωσε να αντιμετωπίσει επιτυχώς αυτούς τους λαούς και τους Ιλλήριους, ναι. κατέβηκε σε χρόνο ρεκόρ, δύο ημέρες, διότι χτύπησαν και έσφαξαν τους μακεδόνες τη, τη μακεδονική φρουρά που είχε βάλει ο Αλέξανδρος και ο Φίλιππος, ο Φίλιππος πιο μπροστά βεβαίω, ε, μετά τη μάχη της Χερόνιας, όπου ιτήθηκαν οι ναι και κατέβηκε γρήγορα ε, και τους ε, σκότωσε, τους εξαφάνισε, την έκαψε. Άφησε μόνο το σπίτι του ποιητού πινάρου και έκτοτε η Θήβα έσβησε. Για δύο λόγους είπα. Δούτε αρνήθηκε να συμμετάσχει στον τροϊκό πόλεμο, ενώ όλοι οι Έλληνες πήγαν εκτός των Θηβαίων και των Λακεδαμονίων, και εμίδησαν, το χειρότερο από όλα ήταν ότι εμίδησαν και γι' αυτό το έκανε αυτό. Δεν πήραξε άλλες πόλεις. Οι άλλες πόλεις ε, είδαν ότι είχε οργανωμένο στρατό, είδαν ότι είχε δύναμη, είδαν ότι δεν μπορούσαν να τώρα έτσι Και όταν, έγινε, όταν συγκάλεσε συμβούλιο στην, στην Κόρινθο, τότε όλοι τον ανακήρυξαν αρχιστράτηγο και είπαμε και είπαν ότι ναι εμείς μαζί σου θα ακολουθήσουμε την πορεία για την, και την εκστρατεία προς την Περσία διότι οι Πέρσες που είχαν έρθει εδώ παρότι τήθησαν θυμάσαι ο Δαρίος τι έλεγε στον υπηρέτη του με μνησό θύμεις, να μου θυμίζει πάντοτε καθημερινά τους Αθηναίους δεν μπορούσε να το ξεπεράσει ότι η εδώ που είχε στείλει τον Μηθυριδάτη και τους, και τους άλλους. Ε, περίμενε λοιπόν ότι αυτοί θα επιθεθούν. Και ετοιμάστηκε αυτός να κάνει την εκστρατεία εκεί για πολλούς και διαφόρους λόγους. Διότι είχε και το στρατό, είχε και πάνω απ' όλα την οικονομική δυνατότητα. Το Παγκαίο είχε χρυσό και είχε καταφέρει να, ο α, Τάκης ο Παπάς ναι, έχει πει πάνω σε αυτό Σου ναι. πληρώνω ότι ήξερε και αλχημεία Είχε αλχημιστές μαζί Και παρήγαγαν χρυσό με διάφορους άλλους τρόπους Ήταν γνωστή από πιο μπροστά ή ναι. η... Ή εξα, την... Όχι η εξαγωγή ή Αλλά το γεχοτα... έχει, και... Μέχρι και τώρα ναι, έχει σχαλκιδική Ναι βεβαίως, ναι, βεβαίως. Μα... Ναι, ναι. Ο Τροϊκό πόλεμος γιατί έγινε ναι, Και ναι. για οικονομικούς λόγους Και ναι, για, ναι, το ναι, τεράσιο... για την τεράστιες Λένει. ποσότητες Για Χρυσού Τις οποίες διέθεταν Οι, οι τροε Και οι γύρω, οι γύρω λαοί Αυτοί ε... είχαν ανεβάσει Και τα Πώς ήταν το πέρασμα Τα τελωνία Α, Λέβαια, καλά, και διάβλου, ένα, ναι, ναι, ναι, ναι. Και... Ε, Η εκστρατεία στην ε, Τρία προγραμματίστηκε Δέκα χρόνια πριν αρχίσει ο τροικό πόλεμο. Δεν μπορούσαν να α, α, ανεχθούν οι Έλληνε τα Οι ή, γιατί η Έλληνε ελληνε ήσαν και οι τροέ βεβαίω. Οτι θα περνούν από, το, από τα Δαρτανέλια και θα πληρώνουν φόρους ότι ε, οι τροε. Θα έχουν τόσο μεγάλα έσοδα και θα τους συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν δέκα χρόνια το προετοίμαζαν και πήγαν εκεί οργανωμένοι. 100.000 στρατιώτες και 1136 πλοία. Μεγάλος τόλος. Ε, να έρθουμε όμως ε, ναι, ναι, ναι, τώρα ναι, ναι, ναι, στα δικά μας. Ναι, Βεβαίω, το πατέρας του και ο πατέρα του είχε ε, την οικονομική άνεση ένα εκατοχρυσού ο, ο χρυσός πάντοτε ήταν περιζήτητος ε, γιατί όχι μόνο από τους γείνους αλλά και από άλλους ε, κατοίκους άλλα όντα από άλλους πλανήτες διότι δεν υπήρχε σε αυτή την ποσότητα που υπήρχε εδώ στην ε, στη γη ε, και έχει την ιδιότητα να μην σκουριάζει Δηλαδή να μην ενώνεται χημικά ναι, Με το λέει, οξυγόνο ναι, έτσι, έτσι, Ακόμα και σήμερα Ακόμα και σήμερα είναι γνωστό Ότι παρασκευάζονται Γλυκίσματα τώρα, τώρα εδώ στην Ελλάδα Που έχουν ρινίσματα χρυσού Διότι όπως τρώει το γλυκό Ο καταναλωτή, Ο άνθρωπος, ο πολίτης Πηγαίνει Στις αρθρώσεις Και διευκολύνει πάρα πολύ ε, τις κινήσεις ανακουφίζει και προστατεύει από όλες αυτές τις ε, δυσκολίες ε, του σκελετικού του, του, του σκελετού του ανθρώπου Λοιπόν, ψάχνω να βρω εδώ για να αρχίσουμε να λέμε και για τον Σιμόπουλο τι λέει και να επανέλθουμε πάλι αφού τους έπεισε εκεί στην, στην Κόρυνθο να ενωθούν και να εξρατεύσουν κατά της τρίας. Βλέπω λοιπόν εδώ πέρα ότι ο, ο Κυριάκος Συμμοπλούς γράφει πως ο τέταρτος π.Χ. αιώνα υπήρξε μιρεώς για την ιστορία του ελληνισμού και του πολιτισμού κλασικού πολιτισμού και της δημοκρατίας αιτία ε, υπήρξε η μακεδονική στρατοκρατική δυναστία του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου που υποδούλωσε οδήγησε σε παρακμή και τελικά αφάνησε τις ανεξάρτες και αυτόνομες πόλεις κράτη ε, και μιλάει για τη μακεδονική μοναρχία και τα λοιπά εγώ δεν α, συμφωνώ μαζί του διότι και τότε δεν υπήρχε ενότητα ο ελληνικός πολιτισμός κατεστράφει λες, Ο λόγος που κάθε τώρα και γράφει την άλλη πλευρά του φεγγάριου ναι, ναι. Ποιος είναι Κοίταξε ε... Τι νομίζεις εγώ, Γιατί δια... σταψάμε πολύ Διαβάζοντας καταλαβαίνω ότι είναι υπερδημοκρατικός ο, ο... Ράει, ο... ο... ο συγγραφέας Δηλαδή σήμερα δεν υπάρχουν εμπεριαλισμοί το... ο... Ο... ο εμπεριαλισμός του Αλέξανδρου Μα μας δεν... τέει τώρα Αυτό το να πω Σήμερα υπάρχουν οι μεγάλε δυνάμει και όλοι οι Αμερικανοί. Όλα τα υπόλοιπα κράτη είναι απικίε. Ωραία. Άρα για δεν γράφουν για το σημερινό εμπεριαλισμό οι σύγχρονοι και πάνε στον εμπεριαλισμό του Αλεξάνδρου. Δεν λέμε αν υπήρχε ή δεν υπήρχε. Λέμε η σκοπιμότητα των Γιώργο, που το τότε, κάνει. τότε υπήρχαν οι πόλει κράτο και η μία εμάχεται την άλλη. Και υπήρχε ένα επεκτατισμό ή ε, εάν έβλεπαν ότι κάποια πόλη κράτο είχε. Ε, οικονομική ευμάρια ναι. κάναν επίθεση για να την πάρουν ναι. ή να τις επέβαλαν να πληρώνει φόρους ναι. φόρο υποτέλειας ναι, πρώτη πρώτη οι Αθηναίοι ναι. θα πρέπει το 414 ε, πρώτης νέας χρονολόγησης ναι. πρόχριστού δηλαδή ναι. έτσι, να θυμηθούμε την καταστροφή της Μήλου που είναι η μαύρη σελίδα η των Αθηναίων Τη ιστορία των Αθηνών. Ναι, όντως. Έτσι. Άρα, αυτά συνέβαιναν μεταξύ του Και το 403 και το 404 παρόν τους Εγώσποταμούς που η Σπάρτη επεβλήθη και... και γνωρίζουμε ποια ήταν τα αποτελέσματα. Μετά η Σπάρτη στα Λεύκτρα ιτήθηκε από τους Θηβαίους, η στη Χερόνια και πάει λέγοντας. Δεν υπήρχε ενότητα, ούτε μπορούσε κάποιος να τους ενώσει. Δεν ήταν τόσο ισχυρός όσο ο Φίλιππος, η μακεδονική φαλάγγα και κατόπιν ο Αλέξανδρος. Αυτή είναι η αλήθεια. Το και εδώ είναι... που τα α, λέμε α, ναι. ο Αλέξανδρος δεν πείραξε, δεν πείραξε την, το πολίτευμα των Αθηνών. Δηλαδή δεν οδήγησε αυτό την Αθήνα, στην τυραννία. Μετά την ΙΤΑ ήρθε η τυραννία του μεγάλου δημοκρατικού πολιτεύματος ε, που είχαν εφαρμόσει που, για κάποια χρόνια οι Αθηναίοι επίπερικλέους. Λοιπόν, κάτσε να πάμε ένα διάλειμμα γιατί κάνουμε ραδιόφωνο και χτες παράλληλα, ναι. ειδικά ο Παντελής, και γενικά θίξαμε στον Παντίδη την εκπομπή Αυτά τα περί Αλεξάνδρου και όπως και να το κρίνει κανεί Το ερώτημα το σύγχρονο οποίο είναι 20 εσύ τα έχεις πει κατ' επανάληψη. Τα πει, κατ επανάληψη. Ποιος ο λόγος αυτό το όνομα μετά από δύο μισή να παίζει ρόλο αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδος και των Βαλγανίων εν γένει. Εδώ που άμα σου απαντήσει κανεί, αυτή είναι η ερώτηση. Το μέγεθο του ανθρώπου. Ακριβώ. Λοιπόν, κάτσε να πάμε ένα διάλειμμα. Ένα διάλειμμα και πάμε. Αγαπητοί φίλοι, εδώ στο αλβετό 14.00. Κόμμα. Μπίβι, είχετε All I want to do is talk, talk, talk about you And I'm here to say, yeah Gonna love you just a little bit more today And I just want to tell the world Tell them that I love you. I love you so Yes, I do They didn't put me down because cause I love you, I love you as much as I do What it is as they know they know what you're done for me. You made such a happy. Λοιπόν, εδώ είμαστε αγαπητοί φίλοι. Αλβέντο14.com και ειλικρινώ, παρόλη την τεράστια κόπωση που έχω από ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκυριακό με τον Κώστα στο Βόλο και μια αναβαγαιρεσία που είχε με ριμουλκά με πλατφόρμε. Μένε, με, με, με, με, ναι, απίστευτο αυτό, έχω τραβήξει 500 φωτογραφίε και 800 χιλιόμετρα ταξίδι στην νική στα βουνά να πάμε σε ένα γκρεμό και πέσει ένα σκάφο σε ένα. Σταυράκια έπρεπε να είχε βουλιάξει το που ασφαλιστέ από το εξωτερικό. Χανέρ τη Κακομοίρα. Τα λέω τώρα εντάχει. Και κοιμηθήκα μόνο δύο ώρε, δυόμιση δύο, δύο, με πέντε. Λοιπόν, είμαστε εδώ και κάνουμε εκπομπή μα κανονικά. Λοιπόν, λέει ο κοσταρά. Ναι. Συν τρει ώρε εκπομπή εχθέ στο φτερό, χωρί αρδάμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, και λοιπά και λοιπά. Πάσα. Καταπληκτικά. Προχωράμε. Αποκόπωση. Ο Αλέξανδρος ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα και είναι μια μεγάλη προσωπικότητα. Για τελευταίους... Ένας φίλος λέει, να ναι. σε βοηθήσει αυτό η ο Χρήστος, καλησπέρα, λέει «Στα βιβλία του Σιμόπουλου υπάρχουν πολλές χρήσιμες πληροφορίε για το ρόλο των ξένων και τη του μεγέθους καταστροφή που έχουν κάνει διαχρονικά στην Ελλάδα και στα ήθη της, αλλά η μαρξιστική του οπτική τον οδηγεί σε αυτά περί τη μακεδονική στρατοκρατία». Εγώ δεν ήξερα πού κλείνει ο άνθρωπο αυτό. Εγώ, όταν διαβάσει το τον Ιμπεριαλισμό, το κατάλαβα αυτό. Ναι, δεν ναι, πειράζει, ναι. δέχομαι τα το πάντα. Το ερώτημα ξέρει Αρχή... ποιο είναι, ναι. γιατί τόσοι δυομισιά σόνια δεν έχουν γράψει Έλληνε για την ιστορία του Αλεξάνδρου, συγγράμματα ελληνικά, τα οποία χτε ο Παντελής, για όσου ήταν την εκπομπή χτε, ένα Έλληνα, έστω και για εργασία δική του, δεν έχει γράψει σύγγραμμα για τον Αλεξάνδρο. Ό,τι ξέρουμε και διαβάζουμε, λέμε για τον Αριανό τώρα. Που γι' αυτό είναι Φερίαν. 300 χρόνια μετά, είναι ξένε εργασίε. Είτε προ τη μία κατεύθυνση, την άλλη. Ένα Έλληνα. Όχι, ο Καλυστραίνη. Ο Καλυστραίνη είναι ο πρώτο Ένα Έλληνα γιατί δεν έχει γράψει για αυτόν τον άνθρωπο. <σοχει> <σοχει> και βγαίνει <βγένει σοχει> ένα τώρα και γράφει τα στραβά και τα ανάποδα εκεί και <σοχει> εφόσον ναι. και άλλοι υπάρχουν. Δεν είναι αντικειμενικό. Έπρεπε να. γράψει. Άρα, ναι, εμένα, αλλά. Τι θέλει να μα πει Δεν μπορεί για ένα στρατιλάτη που δεν υπάρχει άλλο αίτητο. Λοιπόν, το ερώτημα δεν είναι Ο Τζέκη και ο Ατήλα και ο Αλφα και Το ο ερώτημα ο είναι σήμερα, αφού αυτό ο άνθρωπο ήταν κακό ψυχρό και ανάποδο, γιατί είναι νούμερο ένα στην εξωτερική πολιτική τη Ελλάδος και γίνονται όλα αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα, για μην τα λέμε και τρώμε την ώρα. Όλοι οι, λαϊ... Όλοι οι λαοί ήθελαν και θέλουν να τον εντάξουν στην ιστορία. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεν είναι τυχαίο επίση ότι το MIT, το Τεχνολογικό Ινστιτούτο τη Μασαχουσέτη, ναι. Το 2014 ο Σιμόπουλος ιστορικ... δίκοστα... λέει: Δεν είναι ιστορικό, λέει ο φίλο μα, ο μεταφρασμένο. Είναι, είναι και Έχει πτυχίο νομική ε. και έχει γράψει τέσσερα μεγάλα βιβλία. Που το το που λέει το δεν Είναι ιστορικό του... με την πιο ευρεία έννοια. Ναι, ό, ό, ό, ό, ό, ό, ότι δεν δημώ... ήταν διδάκτο τη ιστορία. Ε. Ναι, γενικό ιστορικό έχει γράψει Είχε ιστορικά βιβλία. Την πένα και σου λέει: Κάτσε να γράψω και να κάνω αποκαθήλωση εγώ στα φίλλα με τα οποία συνεργάζομαι. Τα ξέρουμε αυτά χτες, από τις δύο ώρες που ήμουν με τον παντελή στον αέρα τουλάχιστον η μία με τα θέματα πήγε στην επεξήγηση της προπαγάνδας και πως λειτουργεί αυτή τόσο απλό δεν είναι τόσο απλό θα να πω το ξέρουμε τώρα αν ο μέσος νου γιατί μιλάγαμε για το μέσο νου ναι. δεν μας νοιάζει ο μέσος νους Τέλο το είπα εγώ χθε αυτό όντω. τι θα πει μέσος νους δεν ξέρω έλεγε ότι οι άνθρωποι, οι άνθρωποι με υψηλό IQ μιλάνε για ιδέες. Οι άλλοι με το μέσο νου μιλάνε για την καθημερινότητα. Και όλοι οι άλλοι μιλάνε για τους άλλους. Ναι. Άρα εμείς μιλάμε για την τρώτη. Εν την απουσία μου λέει επιτρέπω και να με βουρδουλίζουνε. Ε. Να μου και με το βουρδουλά <laughs> μου μαστιγώνουνε. Εν μου. Ε, ναι, εκεί ναι, αυτό είναι το θέμα τώρα δεν Δηλαδή, δηλαδή. βλέπουν Survivor, Power of Love Και δεν είναι, ξέρω δηλαδή, τι αυτά... Και 40% 100, δηλαδή. Και μετά μπορεί να κάνουνε κριτική Οπουδήποτε Και το είπα και θα το ξαναπώ το, Αν το ξεχάσω και θα τα πούμε σε κάποια άλλη στιγμή Τα κουτσομπολιά Του δημιουργη δηλαδή, ήταν ενδιαφέροντα ε, Υπάρχει στο διαδίκτυο. Δεν νομίζω να είναι fake Λοιπόν ότι Ο Ερντογάν Απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες ότι θα τους κόψει τα τουρκικά σύριαλ Δηλαδή αν το αναλύσει αυτό Κόβουμε φλέβες όχι. Το ξέρεις ότι η, μεγάλη, η βαριά του βιομηχανία είναι τα σύριαλ ναι, ναι. Ε? Κόβουμε φλέβες Καλά. Ναι κόβουμε φλέβες γιατί, Δηλαδή σε τι νομίζεις ότι η Ευρώπη το, το IQ ναι. Ο δείχτης ε, Νοημοσύνης Σε απειλή ένα ηγέτης Νομίζει ότι τώρα, είναι ψηλός. Και λέει θα σας κόψω τα σύριαλ έχουν γυρίσει πάρα πολλά Πολύ φτηνά Πολύ προσιτά Με τεράστια έτσι, ακροματικότητα Τεράστια ε, Πηγαίνετε α, να ψηφίσετε Το Σουλεμάν Το μεγάλο πρέπει Και τα, τα περισσότερα Είναι ερωτικά Φεδρά Αστεία το μηντάξει, Δεν αξίζει τον κόπο το Και το λόγο να συζητάμε Κι όμως Ισραίουν χρήματα Στην Τουρκία Από Από τις αυτέ αυτές Που έχει γυρίσει να, Έτσι ναι, ναι. Λοιπόν ε, έλεγα ότι το MIT έκανε αυτή την δημοσκόπηση και κατέληξαν οι, οι επιστήμονες, οι ακαδημαϊκοί ότι ο άνθρωπος που προσέφε, οι άνθρωποι προσέφεραν ε, γνώσεις και που συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί ο σημερινός πολιτισμός, μεγάλος πολιτισμός ε, είναι η εξής. Πρώτος ο Αριστοτέλης δεύτερος ο Πλάτων, τρίτο ο Ιησού, τέταρτο ο Σοκράτη, πέμπτο ο, ο Αλέξανδρος, Ο μεγάλο Αλέξανδρος. Στου δέκα ή έξι είναι Έλληνε. Πηγαίνουμε μετά στον. Οι άλλοι τέσσερι είναι ο Κέσσαρα, νομίζω η, ο Χριστό. Ο Χριστό Γράφει Βίτσι. εδώ ένα λίβελο γράφει για τον Ιουλίο Κέσσαρα. Ο, ναι. ο οποίο ήταν ένα από του καλύτερου. Αυτό έφτιαξε την αυτοκρατορία. Mm. Α, τη μάζεψε την αυτοκρατορία. Έτσι, και γράφει ο, ένα λίβελο γράφει. Ο Σιμέπουλο, ε, ο, ο Λεωνάρδο Νταβίντσι, ο Κονφούκιο, ο Ένατο, ο, ο Όμηρο, ένατο. και μετά ο και ναι. ο ναι, ναι, ναι. Δεν είναι τυχαίο. Τι λένε λοιπόν. Ναι, αλλά πε γιατί αυτή η ψωφορία, καλύπτει τον πολιτισμό, τον ανθρώπινο, δεν είναι για του Έλληνε, των τελευταίων 6.000 ετών. Ναι, ναι. Πήραν όλες τις Ποια... προσωπικότητες διαχρονίας προσωπικότητες, ναι, α, α, Ανεξαρτήτως ναι, Εθνικότητος και τα κτλ. Και τόπου που α, α, Κατοικούσαν και Οτιδήποτε ο, Από όλου του πολιτισμούς που έχουν υπάρξει στον πλανήτη 6.000 χρόνια Δέκα άτομα Μέσα 6 Έλληνες Δεν είναι τυχαίο Εννοείται. Οι Έλληνες δεν άφησαν τίποτε ανερμήνε. Και νούμερο ο ένα και... ο δάσκαλος του Αριστοτέλη ο οποίος έχει πει πάρα πάρα πολλά ε, τι έρχεται και λέει τώρα ο Συμμόπουλος ότι η ιστορική της δύση τον υπερασπίζονται διότι είχε μοναρχικό καθεστώς και αυταρχική εξουσία και ότι ο Αλέξανδρος είναι ο του χριστιανισμού ο πρόδρομος των Ρωμαίων των Βυζαντινών αυτοκρατόρων και των Νικηφόρων πολέμων της δύση Κατά της α, Ανατολής Ο εμπνευστή, Τον αγώνο του Σταγρού ε, στ Κατά τη ε, Μισελίνου Και λοιπά και λοιπά Ξέρεις ε, ότι αναφέρεται στο Κοράνι Ο Ζουλ Καρνέι Στο Κοράνι αναφέρεται ο Αλέξανδρος Από... Γιατί αναφέρει άλλ... Και άλλους προφήτες στο Κοράνι και, και άλλους Και τον αναφέρει μέσα Το, Κοράνι. ε, ε, το Κοράνιο έχει Δεν ξέρεις. λέμε τι είναι το Κοράνι και Προ... που απέφτει είναι, είναι ομυρική λέξη ναι, ναι, ναι. Από το Κόρις Έτσι ναι, ναι. Που σημαίνει κάτι το ιερό Κάτι το δυνατό ε, Και βέβαια Ο Μαρ Σημαίνει όμοιρος Και ε, Πώς τον λένε τον, το, το, το Δία Έχουν και αυτοί τον το δικό τους εκεί πέρα, τον, θα το θυμηθώ σε λίγο. Το... Ναι, μου διαφεύγει το άγι και, και εμένα μου διαφεύγει. Θα λοιπόν, τον τέλος λίγο, πάντων, θα τον που... ναι. Ναι, δεν έχει σημαντικό. Ας σημαστεί, φύγουμε δηλαδή, το κοράνι, το λέμε με την έννοια του ονόματα, άλλα, αυτά. Ναι, ναι, ναι, ήρθε τη ρήμη του λόγου, ήρθε και αυτή η λέξη εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε. Λέει λοιπόν εδώ πέρα ότι ο Φίλιππος είναι ο χειρότερος εχθρός των Ελλήνων. Γιατί, γιατί είχε λεπτά και κατόρθωσε να καθυποτάξει τους υπόλοιπους, έτσι. Ναι. Και ακόμα να διαλύσει και το κοινό των Θεσσαλών, το 352. Και όποιες, όποιες πόλεις ε, της εχμαλώτιζε, πουλούσε τις δουλαγορές όλες ανεξαιρέτως τους κατοίκους των κατακτημένων περιοχών. λαιλάτουσε τους ναούς και τα γέρα, αλλά αυτά γένοντον τότε, δηλαδή αυτό που το έγραφε δεν μπορούσε να κάνει μια αναδρομή στο παρελθόν να φανταστεί πως λειτουργούσαν τότε οι κοινωνίες των εθνών και των κρατών πόλεων για να μπορέσει να γράψει κάτι σωστό και αντικειμενικό Ο, Ο Αλέξανδρος όταν κατόρθωσε να επιβληθεί και να καταστρέψει την Τιθίβα τη τα γυναικόπαιδα, τα πήρε και τα πούλη δεν κατέσφαξε δεν τα κατέσφαξε εμείς θα δούμε περί το τέλος της ομιλίας ναι. για τη γενοκτονία των Ελλήνων για τρεις μεγάλες γενοκτονίες ναι. και μάλιστα τώρα αυτές τις ημέρες θα έχουμε τα 100 χρόνια της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού αλλά να συνεχίσουμε με αυτά τα οποία ε, λέει ο ο συγγραφέας εδώ πέρα. Βέβαια υπήρχε και η προπαγάνδα του Δημοσθένη, ο οποίος ως δημοκρατικός ε, έδωσε τροφή στον συγγραφέα να γράψει αυτά τα οποία έγραψε και τα, τα δύο λέει, βασικά εργαλεία του μακεδονικού εμπεριαλισμού υμπερια, ε, ήταν η στρατιωτική ισχύς και το χρήμα. Το χρήμα το είχε, το είχε ο Αλέξανδρος και ο πατέρας του από το παγκείο όπως είπαμε ναι, Τι θα πρέπει να κάνει δηλαδή από να είναι με το μπαμπάκι Τα χρυσορυχία αυτά του απέδυναν ετησίως χίλια τάλαντα Το τάλαντο είναι 25 κιλά σημερινά χρυσός ναι, ναι, ναι, τεράστια αξία. αξία του ήταν τεράστια Ένα τάλαντο ήταν ζάμπλουτος όπω είχε βέβαια, τάλαντο, 25 βέβαια, κιλά βέβαια. Γιατί το, το τάλαντο είχε 100 μνές Η κάθε μία μνά ε, Είχε 60 δραχμές Και ε, η, κάθε, η κάθε δραχμή Είχε 6 οβολούς Να φανταστείς ότι το ημερομίσθιο Ήταν 2 και 3 οβολί. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει Το τάλαντο Λοιπόν ε, Λοιπόν, Ένας να πω στο, να ε. μισό λεπτό στο φίλο μου Ατοπίλιο που μου ζητάει ένα βιβλίο. Νόμιζα ότι ζητάει του κυρίου Γεωργίου, ζητάει του κυρίου Γρηγορείου. Ο κύριο Γρηγορείο έχει σταματήσει συνεργασία του με το Αλμπέντο 14 εδώ και ένα δίμηνο, αγαπητέ φίλε. Και δεν ε, έχω εγώ ε, προωθώ βιβλία συγκεκριμένων ανθρώπων για πολλού λόγου του Γεωργίου που έχει, καταγράψει, έχει συγγράψει δύο βιβλία περί Αλεξάνδρου, Ομήρου, Αναλής κλπ. Και, και της χυρίας Δάγιου, του Διαμαντάρα, τέτοια πράγματα. Ο Γρηγορίου δεν μας στέλνει η βιβλία πλέον, διέκοψε τη συνεργασία του με το Σταθμό οπότε και έχω να τον δω δύο και δεν νομίζω ότι θα μας θα στο μέλλον και θα μας προμηθεύσει για να σε διευκολύνω. Αυτό έχω να σου πω, γιατί μου είπες για τον κύριο που μιλάει και σου είπα ότι είναι ο κύριος Γεωργίου. Λοιπόν, συγγνώμη Κώστα. Ναι, όχι, συνεχίζουμε. Και συνεχίζει και ο, ο συγγραφέας τους α, απαράδεκτους χαρακτηρισμούς για το, το που γράφει φαυλεπίφαυλος, ανήθικος, αγρίκος, μέθισος, ακόλαστο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο πολύ μένους και όταν το διάβασα πριν από χρόνια το ξεπέρασα και δεν στάθηκα Αλλά τώρα με όσα έγιναν προχθέ, Επανήλθα στη γνήμη μου Και λέω αυτός ο άνθρωπος Ενώ έχει κάποιες παραπομπές Και έχει χρησιμοποιήσει ε, Κάποια βιβλιογραφία γιατί τόσο, γιατί τόσο επιθετικός Και για τον ε, πατέρα τον ε, το Φίλιππο Εντάξει παιδί μου Άμα πήρε και καμιά επιδότηση Δεν θα γράφε δεν ξέρεις ότι γράφεις κάτι και σου λένε γράψε υπέρ εκεί παρά αυτά ή κατά εκεί παρά αυτά. Είναι σαν, τα, σαν τις μετρήσεις που κάνουν τώρα. Και το λένε και μόνο μου σου Λέει λέ, είναι μετρήσεις του τάδε κόμματο. Πληρώνει για να ναι, έχει ναι, ναι, ναι. τις μετρήσεις. Οπότε σου λέει να σου βάλουμε και δυο μονάδες απάνω έτσι να το τσιμπήσουμε. Το ίδιο πράγμα γίνεται. Μην τη τώρα. Ναι. Λοιπόν, σε ένα από τα... Ε, από τις υποσημειώσεις του αναφέρεται εδώ στον Πλούταρχο και γράφει ότι αποδίδει στον Αριστοτέλη την τερατώδη συμβουλή προς τον Αλέξανδρο να μεταχειρίζεται τυρανικά, τυρανικά τους βαρβάρους ο ζώα και φυτά. Εγώ δεν νομίζω ότι ο Αριστοτέλης θα μπορούσε να πει κάτι τέτοιο. Ο Αριστοτέλης δίδασε και την αρετή ή τη ψυχής ενέργεια καταλόγων. Ε, δεν θα μπορούσε ο Αριστοτέλης να πει κάτι τέτοιο. Τουν αντίον, ναι. και απορρόπως ο Πλούταρχος ο οποίος 28-29 έτη είναι ήταν ο, ο Πρωθιέριος ήταν ο Ιεροφάντης στους Δελφούς πως είναι δυνατόν να λέει αυτά τα πράγματα βέβαια ε, ήταν θηβαίος και δεν μπορούσε να να συγχωρήσει τον Αλέξανδρο ναι. αλλά πάλι δεν θα μπορούσε να γράψει δεν έπρεπε να γράψει ε, αυτά για τον Αριστοτέλη διότι ο Αριστοτέλη. Κάθε άλλο θα μπορούσε να, ε, να πει αυτό το πράγμα, ίσα -ίσα. Α, α, Ειδικά ο δάσκαλος σαν ένα ε, το... Ένα από τα σπουδαιότερα βιβλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, από τα πρώτα βιβλία, σε αξία και σε ηθικές αρχές, είναι τα ηθικα νοικομάχια. Ε, βέβαια. Και τα ηθικά... Και τα Να σου Πώς πω κάτι είναι... τώρα μια, για, Γιατί τα γείωνουμε όλα το, το, Πρέπει μάλλον Γι' αυτό η κρίση υπάρχει Γιατί μπαίνουν διάφοροι Θάβουν Το πιο θετικό Σε όλα τα θέματα όχι μόνο αυτό που συζητάμε σήμερα τα ξέρεις και οι φίλοι Και μετά μας τένει οι άλλοι Μόνοι μας δεν Ανά την ιστορία Μόνοι μας Έτσι. Μη δυστυχώς όσον δυστυχώς. αφορά χτες δεν εγώ ήμουνα ε, Ανοιγόκληνα τα μάτια μου Αυτό το κάνω και σε παλιές εμφανίσεις Τηλεόραση Διότι με ενοχλούν τα αφότατων στούντιο Πάρα πολύ Στο μάτι Και δεύτερον ήταν κουρασμένο Δεν μπορούσα να το ανοίξω από την οδήγηση και από την ταλαιπωρία Λοιπόν ε, Μην το αναλύσουμε τώρα Είναι για πιο μετά Αυτό ή αύριο ε, Τι λέει Για να σχολείο, Ναι δεν έχουμε αλλεργία, αγόρι μου. Αλλεργία δεν έχουμε. Ηταν τα μάτια κουράζμενα. Λοιπόν, από την αϊπνία και από το ταξίδι για την ταλαιπωρία. Είμαι αλλεργικό στο φω. Είμαι αλλεργικό. Λοιπόν, ε, Είπα ε... στα πότα του στούντιο, αγόρι μου. Λοιπόν, τα οποία έχουν δική κατανομή για να υπάρχει φωτισμό σωστό στα στούντιο τα όπια και είναι πάρα πολύ δυνατά. Και με ενοχλούν. Συνο ότι ήμουν κουρασμένο με 3 ώρε ύπνο το πρωί, το, την προηγούμενη μέρα, και μετά. Λοιπόν, α το. Μην άνοιξουμε αυτό τώρα. Αν είναι καμιά σύσπη, ο αυτό. Λοιπόν. Να προχωρήσουμε, να προχωρήσουμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Αρκετές, πάμε. Ε, αρκετή ύλη. Ε, εδώ ο Σιμόπουλο γράφει ότι. Κατέβασε ο Αλέξανδρος... το Κατέβα μικρόφωνο ή πάρτε πιο εκεί. Ο Αλέξανδρος Ισοπαίδωσε τις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας. Ναι. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Από όπου και αν πέρασε, ο Αλέξανδρος σεβάστηκε τους κατοίκους γι' αυτό και τον ελάτρεψαν. Και τους λαούς. Απόδειξε ότι η, τρεις η, η, η γυναίκα του μόλιου, Δαρίου, η μάνα του Δαρίου, η μάνα δαρίου, η μάνα δαρίου από, πεθανε, από τη στενοχώρια ε, τη μια εβδομάδα ε, ε, μετά το θάνατο ε, του Αλεξάνδρου. Ε, λοιπόν. Πώς αγάπας τον εχθρό Είναι, Είναι. δυνατόν να αγάπας τον εχθρό σου έτσι. Λένε λοιπόν, λέει ότι ισοπαίδωσε τις ελληνικές. Ποιες ελληνικές πόλεις. Εντάξει, μια Τιθίβα. Τις άλλες πόλεις ελληνικές δεν τις πείραξε. Όχι. Ε, ε, και ε, στη ε... Θίβα τα, δεν έχει κατέσφαξη τα γυναικό Δεν υπήρξε ολο, ολοκαύτωμα. Πούλησε τα, τα γυναικό Είναι ολόκληρη συζήτηση Ερχόμαστε... το ναι. περιστατικό της θύβας. Και μόνο του γιατί τα κάνει αυτό Είναι ολόκληρη συζητήση Δηλαδή λοιπόν, μια εκπομπή τα και τα όχι βασικά, μόνο ναι, ναι ωραία μπορούμε να το συζητήσουμε Τι έκανε η Θηβαίη Αν θα δεις προς τους πλατείε Και στους γύρω ε, ε, Όμορους ε, Πόλεις και λοιπά Ναι στις όμορες πόλεις και Πόλεις κράτη Θα δούμε ότι η συμπεριφορά τους ήταν επιτακτική, ήταν κατακτητική, ήταν να ισοπεδώσουν όλη την γύρω περιοχή. Ο Αλέξανδρος δεν έκανε αυτό το πράγμα. Και σου λέω ότι εμίδησαν. Αναφέρετε δεν επιτρεπόταν τα... αυτό να το κάνει μια μεγάλη δύναμη σε, σαν, την, σε, ε, σαν τη Θήβα. Και αναφέρεται και στο θέμα των γεφυρέων να το πούμε, και το λέμε και άλλη ώρα αναλυτικά και λοιπά. Δηλαδή, ήξερε το άτομο τώρα, δεν ήταν τυχαίο. Απεδείχτυο δεν ήταν τυχαίο. Είτε αρνητικά, ατυθετικά, εμείς λέμε... Τη απόψη. Γιατί δεν πήραξε τις άλλες πόλεις Έλαντε. Γιατί δεν πήραξε Έλαντε. Κατέβηκε, έκανε μια πρόταση Τη δέχθηκαν Εντάξει μπορεί να μην τους άρεσε Ήθελαν ο καθένας να έχει την αρχηγία Όμως Δεν ήθελε η, η Θήβα Θα την άφηνε απ' έξω. Δεν ήθελε η Σπάρτη Όπως δεν ήθελε η Σπάρτη την Να την άφηνε απ' έξω Και πήγε μόνος του, και μόνος του. Ε... Γι' αυτό έγραψε Όλοι μαζί πλήν λακεδαιμονίων, λακεδαιμονίων Γιατί ναι. τη Σύμβα την είχε ισοπεδώσει Και ναι. την ισοπαίδωσε για αυτό το λόγο που είχε μιλήσει. Και για τη Σπάρτη λέμε τώρα Τη Σπάρτη ναι δεν δέχτηκε η Σπάρτη ναι. Και λέει Αλέξανδρος, διόρισε... Αλέξανδρος Και, και ελπεί οι Έλληνες πλήν λακεδαιμο... ναι. λακεδαιμονίων ε, Τώρα όμως λέγεται Αλεξανδρο... Αλεξανδρόψκι ναι. <laughs> Τώρα λοιπόν, Τι τραβάμε να κάνουμε Τι τραβάμε Τις λοιπόν, ελληνικέ πόλεις δεν τις πείραξε Έφτασε στην Τύρο Στην Τύρο έκανε 8 μήνες να, να την κυριεύσει ναι, Τους είχε πει δεν θα σας πειράξω έτσι, Όπως από όλες, όλες τις που ε, Περιήλθε Σ Η Τύρος Θέλησε να αντισταθεί Αντιστάθηκε 8 μήνες Και μετά τους ε, ισοπαίδωσε Μα Έκανε πήρα. ολόκληρα έργα για να περάσει Μέσα γιατί είναι μια, Ήταν ένα ασμενισάκι μέσα, μέσα, μέσα στη θάλασσα για να μπει μέσα να, να κατακτήσει με τον πόλεμο το κάστρο γιατί δεν παραδίδονται αυτή Μεγάλη επιτυχία το κατάφερε ναι. που δεν το πίστευε τότε Ο κόσμος θα πέσει η τύρωση η τύρωση. οποία ήταν αστακός ναι, Και ποια άλλη κατέστρεψε πολύ Κατέστρεψε την Περσέπολη, την Περσέπολη σε αντίπεινα για την Αθήνα που έκαψαν τον, τον Παρθενόν και τα πήραξε, Δεν πήραξε άλλους Βέβαια έκ... Ά, έκανε μάχες πολλές τις οποίες θα δούμε Τρει με τους Πέρσες Όπου έχασε κόσμο Έχασε πολεμιστές πάρα πολλούς ε, Πήγε στους Μαλούς Και το πιο σημαντικό που το αγνοούν όλοι Γιατί υπάρχουν κάποια ερωτήματα Τι ήθελε αυτό να πάει εκεί Και ποιο τον κάλεσε να πάει δε φίλε? Ναι. Μην τα βλέπεις έτσι Όποιος είσαι μελετητής ή έρευνητής, πρέπει να τα βλέπεις με το φακό της εποχής εκείνης. Τότε πόλεμος πατήρ πάντων και πάντων βασιλεύς. Εσύ. Αυτό δεν έλεγε ο σκοτεινός, ο μεγάλος φιλόσοφος, ο Εφέσιος, ο Ηράκλητος. Πώς έρχεστε τώρα να ανατρέψετε. Αν θα κοιτάξουμε στη φύση το τι γίνεται, το ισχυρό ζώο τρώει, το λιγότερο Καταπροχτίζει το λιγότερο ισχυρό. Ο κύριο Μπίλι εδώ από τη Γερμανία λέει πλέον και δαιμονίου και πλέον και δαιμονίου και πλέον και δαιμονίου για λακεδονίου. Σαν μιλάμε τώρα. Μήπω είσαι από τη λακεδαίμονα, εαγόρι μου, Τι Όχι, δεν μεγάλη ιστορία και οι yeah. λακεδαίμονε, αλλά, yeah. αλλά... Yeah. ήταν μιλιταριστικό. Μάλλον δω, για να δω, γιατί... μην μιλώ με ξενικέ λέξει, δεν ξέρω ποιοι θα είναι στο κεντρικό καθεστώ. Στρα... Το στρατιωτικό καθεστώ τη παρότι ήταν καλά δομημένο. Κατέρευσε. Δεν είχαν τι δομέ που είχε η Αθήνα. Η Αθήνα υπέστη πολλέ σύντε, αλλά κρατήθηκε, κρατήθηκε πολύ ψηλά πάρα πολλού αιώνε. Εκτό όχι μόνο τον 4ο και τον 5ο αιώνα που ήταν η πρωτεύουσα του τότε γνωστού κόσμου. Πολιτιστική πρωτεύουσα του τότε γνωστού κόσμου. Γιατί πιο μεγάλη ήταν οι Σiracούσε. Οι Σiracούσε είχαν, το ξέρει, ότι είχαν ένα εκατομμύριο πληθυσμό. <Σ2> <ΣΠΠΠΠ> ναι, ναι, ναι. Ε, αλλά πρώτα, είχαν από Κι εκεί ε, αναπτύξει έναν πολιτισμό, αλλά ο θυναϊκός πολιτισμός ήταν ε, απλησίαστος. Λοιπόν, να έρθουμε εδώ μετά από αυτά και να <συσκλειά> να δούμε ε, τις σφαγές. Εντάξει, το 332 στην Τύρο το είπαμε και τον Βίσο όταν έφτασε στην Βακτριανή α, Κατέσφαξε το Βίσο το, Δηλαδή τον, Αυτόν που σκότωσε Το Δαρίο, Το δολοφόνο του Δαρίου. Ε, καλά έκανε Διότι ο Βίσος δα, ε, Σκότωσε το Δαρίο, Το ίδιο τον οποίο είχε τρέψει Φυγή ο Αλέξανδρος ναι. ε, Και δολίως Τον εσκότωσε δεν είχε τη δύναμη και τη δυνατότητα ο Βίσος να σκοτώσει το Δαρείο και, και να ηγηθεί του Περσικού στρατού. Εννοείται. Και, απο, και απόδειξη είναι ότι έσπεψε γρήγορα ο, ο Αλέξανδρος, συνάντησε τον, τον Βίσο και τον στρατό τον Περσικό που αυτός ήθελε να το ανασυντάξει και τους κατετρόπωσε. Και λέει ότι τον σκότωσε γιατί την, το σπαθί του... ...στόμωσε από τις φαγέ που έκανε ο Αλέξανδρος. Ε, αναφέρεται και επίσης στους δεσκάλους του Αλεξάνδρου... Ναι. ...τόσο στον Αριστοτέλη, και στον ε, Λεωνίδα... Ε, ...αλλά και στον ε, και Πραγματικά λέει, κανείς από αυτούς δεν κατόρθωσε... Να του διαμορφώσει ένα χαρακτήρα Ενώ δεν είναι έτσι Όπως είπαμε στην αρχή Για τους φίλους που μπαίνουν μέσα Μιλάμε για τις ε, αναφορέ του κύριου Σιμόπουλου ε, Εις βάρος Ή για τη σκοτεινή πλευρά Αν θεωρήσουμε ότι είναι έτσι Για του Μεγάλου Αλεξάνδρου Και επειδή συμβαίνουν αυτά Γι' αυτό και σήμερα έχουμε αυτά τα θέματα Γιατί παρεσφυρήνουν κάποιοι τέτοιοι Με την πένα τους και δημιουργούν συγχύσεις. Και τα αποτελέσματα βλέπουμε. Ο συγγραφέα τον χαρακτηρίζει ως τον μεγαλύτερο πότι της ιστορίας και ότι στην εφημερίδα εκείνη την εποχή κατόρθωσε να εκδώσει εφημερίδα της Βασίλειας, οι οποίες κυκλοφορούσαν κάθε εβδομάδα, από ό,τι αναφέρουν οι γραφές, στο Βασίλειο, σε ολόκληρο το Βασίλειο. Και εκεί λέει αναφέρεται ότι ήταν ο, ο πότης ο μεγάλος, ότι ήταν μονίμος μεθυσμένο και τα και ταλπά ε, Και ότι ο Πλούταρχος τον αναφέρει ε, κρασσοπότη. Δεν είναι έτσι. Ο Πλούταρχος ήταν επηρεασμένο πάρα πολύ διότι δεν μπορούσε να ξεπεράσει το γεγονός ότι η Θήβα ισοπεδώθηκε από τον ε, Αλέξανδρο, σαν Θηβαίος που ήταν αυτός. Έχει έρθει το. εδώ κατά επανάληψη ο ο Ομπίλη, ο φίλο μα, ο, ο, ο οποίο έχει mm. και Κάνει ειδικέ ανάλυσει για το το κομμάτι της εκστρατεία. Δηλαδή το, το, είχε λογιστήριο, είχε έξοδα, έσοδα. Στρατηγικέ, marketing, επιστήμονες γεωγράφου, τοπογράφου, κατογράφους πω, θα, τ άχω, τ άχω, Ναι, όχι να το αφήσω, λέω περιστασιακά. Τώρα προ το παρόν αναφερόμαστε στο τι λέει ο συγγραφέα του βιβλίου αυτού, που ναι. χαρακτηρίζει ναι, ναι, ναι, ναι, τον Αλέξανδρο και καλά ο... κάνεις και ναι. παίρνεις και αυτή την πλευρά για να είναι όλα καταγεγραμμένα νεκροθάφτη εδώ. του ελληνισμού ναι. Ναι. ο, ο, ο Κλάρκ όταν έκανε τον ντου στο Ιράκ να θυμηθούν οι φίλοι το έχουμε ξαναπεί το 2003 εκεί που πήγαινε η Αντιπαγδάτη δεν έβλεπε αντίσταση κάποια στιγμή ε, αρχίσαν οι αψιμαχίες στην αρχή στο Ιράκ το 2003 που έκανε τον ντου οι Αμερικανοί και σταμάτησε τον πόλεμο μια εβδομάδα Και το ρωτάνε η δημοσιογράφη θυμάμαι σαν τώρα Το είχαμε κάνει αναφορά και στο κανάλι ένα τον Πυρία Φίλες και Φίλοι Και Κώστα Και είπε πρέπει να διαβάσω Αλέξανδρο ναι. Για να βρω το πρόβλημα Ο Κλάρκ ο στρατηγός Και ποιο ήταν το πρόβλημα Η στρατηγική της επιμελητίας Ο Αλέξανδρος την είχε πίσω το μέτωπο 20-30 χιλιόμετρα Και, και ο και Κλάρκ και... Την είχε στα 120 Βάλε τώρα να πάει ε, ένα άρμα ή μια τροφοδοσία 120 χιλιόμετρα και βάλε τα 20. Ο Αλέξανδρο. Άλλο χρόνο. Mm. Δεν είναι έτσι όπω θέλει να τον παρουσιάσει ο συγγραφέα εδώ. Ο Αλέξανδρο είχε 30.000 στρατιώτε και του νου, και τους μιλούσε με το μικρό του όνομα. Φαινόμενο. Ναι, τους ό, Δεν έπεινε νερό <σχερ> στη Γερδοσία που διέσχισε. Μπράβο, πε Στη όπου έχασε αρκετούς στρατιώτες, δεν υπήρχε νερό. Ήπιαν πρώτα οι στρατιώτες του και μετά αυτός. Ναι. Αυτά όμως δεν τα αναφέρουν εδώ. Ναι, δεν τα Α, λένε. Θα πρέπει να Ότι είσαι αντικειμενικός. Ότι μόλις του πήγανε το ναι. κύπελο το άδειάσε και δεν ήπιε παρουσία του στρατού. Λοιπόν, Μα θα... και τους μάζευσε και έλεγε χρήματα τους, θα τα δούμε στο δικό μου το... Το βιβλίο όπως τα έχω... Ο Δημήτρης αναπτύχει. ο φίλο μα λέει mm. ότι το οικονομικό σύστημα που εφάρμοσε μόνο πούμε. και μόνο για να ξεχρεωθεί ε, ε, εφαρμόζεται τώρα το 21ο αιώνα. Λοιπόν, τι να λέμε. Η άνθρωποι αυτή, εγώ πιστεύω γιατί ξέρω mm. άλλε περιπτώσει που δεν είναι και τόσο γνωστέ ή για τέτοιο πρόσωπο που να αναφέρεται στον Αλεξάνδρο του Σιμόπουλου ή δεν ξέρω ποιού και δεν ξέρω αν είναι ζωή ή όχι με απασχολεί αν δεν επιδοτηθούν Δεν πάρουν εντολή Δεν μπορείς να γράψεις τέτοια Ακόμα και τώρα μιλάμε ε, ναι. Δηλαδή εγώ για να γράψω κάτι σβάρος σου Διότι θα εχει και κανένα ελάττωμα Όπως και εγώ και όλοι ναι. Αλλά εχει και οχτώ καλά ο... καλα Αντί να γράψω για τα οχτώ καλά Θα πάω να κάτσω στα δύο άσχημα Και δηλαδή, θα κάνω εκδόσει. Εάν κάποιος, δεν τα πάρω Δεν ναι. μπορώ να πάω να γράψω Μόνο για τα δύο κακά Πώς το κάνουμε το ε, ζούμε έρχεται τώρα, έρχεται τώρα στο θέμα α, Το προσωπικό του. Ο Αλέξανδρος ε, Είχε σε μεγάλη εκτίμηση Τον ηφαιστείον Ο ηφαιστίων ήταν Πράγματι όμορφος Ψηλός και αυτό δεν σημαίνει ότι είχαν εμορφυλικές σχέσεις. Μα και η φιλία εδώ... τότε άλλη... είχε άλλη αντίληψη, η φιλία, η φιλία, ήταν έμπιστη. Μα αφού είχαν οι γυναίκες τόσες οι γυναίκες. Δεν είναι το δάμονα και το φιντεία, δεν έχουμε παράδειγμα τη φιλία. Ναι, τι σημαίνει, ομοφιλοφιλία. Ε, ε, ναι, ναι, ναι άμεσο... ε, από εδώ όλοι οι νομοφιλόφιλοι θα πούνε, α, αυτοί για να είναι τόσοι κουλίτοι, είναι ναι, ναι, ναι. δική μα. Δεν είναι έτσι, διότι ο ηφαιστείων ήταν... Ένα άνθρωπο, ένα πολύ δυνατό, έτσι το βλέπω. Καλό λοιπόν, βράδυ, κύριε Μπιλή. Βεβαίω, άμα το πρωί να σηκωθεί νωρίσα εξάλλου η εκπομπή θα παιχτεί επανάληψη και αργότερα και αύριο κλπ. Και, και είχαμε πει, αν δεν προλάβαινα να έρθω, να το πω έτσι για του τύπου, τον Κώστα, γιατί ήμασταν σε επαφή μετά τι 5 που ήμασταν στον δρόμο, αν θα προλάβουμε ή όχι, και του λέω: Εάν δεν προλάβουμε, θα βάλω επανάληψη δική σου εκπομπή, αφού είσαι καλεσμένο σήμερα και θα την κάνουμε την Τρίτη πριν την εκπομπή του Παντελή, 8 με 10. Τελικά ήρθαμε στο 8 και 10, άνοιξα την πόρτα, 8 και 4 τα μηχανήματα και 8 και 20 και 25 βγήκαμε στον αέρα. Λοιπόν, τα λέω γιατί... Τη... Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι λοιπόν, έγινε. αξίζει να διαβάσω εδώ κάτι που αναφέρει ο συγγραφέα και το οποίο λέει αφηγείται ο Διόδωρος ο Σκελιώτης. Ε, την ομορφιά του ηφαιστειονά... Uh, την uh, περιγράφει ο Διόδωρος και ήταν δύο χωριστοί φίλοι θα επισκεφθούν μετά τη μάχη της Σου την εχμάλωτη μητέρα του Δαρίου της ε, Σίγκανγμπρι ήταν ντυμένη αμφωτέρμπε τις ίδιες το αλλά ξεχωρίζει ο ηφαιστείων για την του και το καλό είπαμε ότι ήταν ε, το αναστήματο αναστήματος ή κοντού αναστήματος ο Αλέξανδρος έτσι ε, εκείνη νομίζοντα πως ο Ιφεστίων ήταν ο βασιλιά που να γονατίσει μπροστά του. Και έγινε αυτό. Ο Αλέξανδρος ο Ιφεστίων δεν το γράφει αυτό εδώ όμως Ο Ιφεστίων τραβήχτηκε, ο Αλέξανδρος όμως την σήκωσε, την χάιδεψε και τη είπε. Την χάιδεψε. Τη σήκωσε με όμορφο τρόπο και τη είπε, σήκω... και ο Ηφαιστίων, Αλέξανδρος είναι. Ναι, ναι. Δηλαδή. Δεν ήθελε να τον προσκύνουμε τον Αλέξανδρο. Είναι αυτό που, που λέμε εμείς ρε παιδί μου στη γλώσσα μας, μεταξύ μας, ο κολλητός μου. Έτσι, ότι ήταν ο Αχιλέας Δηλαδή ο μου, είσαι μου. Τι είμαστε τώρα εμείς γκαιό Ό,τι ήταν ο αχιλλέας με τον Πατροφιλό, δηλαδή πάνε να του προσάψουν το στοιχείο της ομοφιλοφιλίας, δεν δε στέκει, δε στέκει αυτό. Λοιπόν, πάμε ε, ένα έρχεται... διάλειμμα. Έρχεται... Γιατί κάνουμε ραδιόφωνο. Κάτσε, να κάνουμε ξέρεις, ένα. Να, να να κάνουμε κάνουμε ναι, ναι, να κάνουμε ένα και να έρθουμε. Λοιπόν, να είναι σημαντικό. έτσι. Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι, με τον κύριο Κωνσταντίνο Γεωργιού, ζωντανά στο www.radio14.com. Το νούμερο ένα στον πλανήτη, εναλλακτικό η διαδικτυακό σταθμό. Και έχουμε πει μετά τα εκλογέ, επιφυλάσσομεν εκπλήξει καλέ. Ωραίε. Λοιπόν οι μουσικές θα είναι χαλάρε χαλαρές Εδώ με τον Κώστα το φίλο μας Τον αδερφό μου το Γεωργίου Πιστό μέλος Πολλά χρόνια τώρα ευρύτερη αυτή τις παρέας εδώ Που μαζευτήκαμε πλέον στον Άλμπεντο Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια Έχουμε πάει δεξιά αριστερά Σε ομιλίες, σε συγκεντρώσεις, σε παρέες Σε περιπάτους κλπ Αναφορά στον Αλέξανδρο Από μια αρνητική συγγραφή και μετά από μία δικιά μας συγκρήφηση. Ναι. Αντικειμενική. Ο οποίο έχει γράψει δύο βιβλία πάνω στα θέματα αυτά και ειδικά το δεύτερο το οποίο σας το προτείνω ε, ο για τα εκδίδη μόνος του είναι το... Ο Όμηρος Αποσυμβολιζόμενος. Μέσα κρύβεται, τα λέει και η Τζάνη εδώ όταν έρθει και ο Διαμαντάρας αν και τώρα τελευταία έχει πιάσει για τι αναλύσει για το 1820 κλπ. ότι κρύβεται υψηλή Αρχαία τεχνολογία. τεχνολογία που πρώτο τόλμησε εγώ. να το πει ο, ο Ελευθέρω Σαραγά. Αυτό είναι που έβαλε το λιθαράκι και Εσύ. μετά ψάξαμε όλοι. Βρήκαμε. Τρελάθουμε τελείω τώρα. Και βγάλαμε άκρη. Λοιπόν, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όσοι μπαίνουν τώρα. Μπορώ να το βάλω και επανάληψη εγώ πιο αργότερα. Από την Αμερική, από τα το, μέσα του Ατλαντικού, Λάσ Πάλμα, Αζόρες μέχρι την Κύπρο. Απάνω Γερμανία, Πολωνία, Σκανδιναβικέ χώρε, Γαλλία κλπ. και, και από την Κρήτη μέχρι το Δημοτικό. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ετοιμάζουμε ωραία πράγματα να φύγουν οι εκλογέ. Γιατί και εγώ έτσι αποφάσισα να συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο του Νιζάμι, αλλά δεν τι παρουσιάσατε από τώρα. Αυτά από την Τρίτη, που πριν την εκπομπή του Παντελή, που δεν έχουμε εκπομπή, γιατί σταμάτησε ο, ο Γρηγορίου και να δώσουμε και αυτά και θα έχω και δύο-τρεις φίλους γιατί έχουμε πει στηρίζουμε εδώ δο, ε, άτομα και όχι δομές άτομα και όχι δομές να το πω τώρα είμαι ο επιτρέψης Κωστά η Τζάνη και ο πιλότος ο Κωνσταντόπουλος συμμετέχουν στο Ευρωπισμοντέλτιο του Βαήλου Κρανιδιώτη εγώ ως άτομο στηρίζω για το Τήμο της Αθήνας ο Βασίλ τον Βασίλ Καπερνάρο Συμμετέχω στο ανεξάρτητο, απολύτω ανεξάρτητο με συμβόλαια ψηφοδέλτιο του Κώστα του Νιζάμι στον Πειραιά και το χάχαλι που κατεβαίνει στην Πάτρα, στην ιδιαίτερα του Πατρίδα, με τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο. Αυτά προ διευκρίνηση. Θα κάνουμε και μερικέ ειδικέ εκπομπέ στην τελική ευθεία πλέον. Και πλάκα-πλάκα μετά από τι εκλογέ, αυτέ θα έχει φύγει και ο Μάιο. Λοιπόν και ο Φαΐλος και ο Βασίλης ο Καπερνάρος και η Λυπή Η Μαρία αύριο θα αναφερθεί στα θέματα που την αφορούν σχετικά με τα πολιτικά πράγματα Και τον Καπερνάρο τον φέρνουμε εδώ και θα τον γνωρίσουμε Είναι στοιχουργός μεγάλων ε, γνω... πολύ γνωστών μάλλον, τραγουδιών Και πολύ, πάρα πολύ γνωστών τραγουδιστών ε, στον ελλαδικό χώρο όπως είναι ο Σφαγιαννάκης ή ο Τερζής Σε αυτό το επίπεδο Άσχεταν εγώ Μ' αρέσουν οι καλλιτέχνες αυτοί ή όχι Και όταν είναι η ώρα του λαϊκού Μ' αρέσουν οι καλλιτέχνε αυτή ή αυτοι η οχι και Λοιπόν, του λαικου μου αρεσουν οι Συνεχίζω ε, Και θα ήθελα να διαβάσω Το Καλώς μένος πέρα, που Σαλονίκη, έχει ο συγγραφέας Το μένος που έχει ο συγγραφέα Κατά του Αλεξάνδρου ναι. Που προσπαθεί πάντει ο τρόπος Να τον διασύρει Χρησιμοποιεί του μεγάλου του Βυζαντινού, του ιστορικού του Ιωάννη, του Τζέτζη, ε, μη, ένα κομμάτι που έγραφε ο Τζέτζης. Ο Βασιλεύς ο Μέγιστος Αλέξανδρος Φιλίππου, γλαυκόν τον έναν οφθαλμόν έχην θρυλείται πάση, μέλα να δε τον έτερο της οφθαλμής Τιούτον. Τι, το, το ένα μάτι του ήταν γαλάζιο και τα άλλο ήταν μελανό, με, μαύρο. Εγώ έχω δει ανθρώπους τέτοιους, έχω δει ένα, δύο, τρεις ανθρώπους οι οποίοι, Είχανε μεγάλη οξύνια, διεκρίνονται για την οξύνια. Και αυτό το παίρνει και το γράφει και προχωράει πιο κάτω. Ναι. Μπαίνοντας στα ανάκτωρα τα περσικά στη Σούσα ο Αλέξανδρος ναι. έσπευσε να καθίσει στο θρόνο του Δαρίου, Αλλά τα πόδια του κρέμονταν πολύ πάνω από το υπόβαθρο. Τότε ένας δούλος του Παλατιού έσυρε το τραπέζι του Δαρείου και το τοποθέτησε κάτω από τα αεωρούμενα πόδια του Αλεξάνδρου. Ναι. Για να ωραιοποιήσει την κατάσταση Δηλαδή για εδώ δείχνει το μένος και... Ο κοντός ήταν Μικρός μείνει το δέμας δεν τη ε, ψυχή ναι, ναι, ναι, εντάξει, τώρα Αυτό ήταν το αυτό προβλήμα του εγώ. αυτού Στο ναι, να αυτά, καταθέσει αυτά, τη γνώση αυτά, του Και τη γνώμη αυτά, του Αυτά δεν λέγονται αλλά το πιο σημαντικό, ναι, το... Εδώ το κατηγορούν για το γόρδιο ναι, ναι. Το γόρδιο λέει δεν μπόρεσε να το κρίνεται δηλαδή Και τράβηξε μια μετοσπαθή του Ούτε καν σκέφτηκε δεν κάθισε να χάσει χρόνο Ήθελε να λύσει. Ήθελε να δείξει ότι εγώ φεύγω. Ε, στέκομαι ένα λεπτό ό, σε αυτήν την εποχή. Ό,τι δεν κόβεται. Πάμε, το, το κόβω και προχωρώ. Ναι. Δεν στέκομαι εκεί. Είχε το αρνητικό, είχε το θετικό. Δεν γράφουν εδώ τίποτα. Και τώρα να πάμε στο πιο σημαντικό. Το, δόλο, το δόλιο πρόσχημα τη μακεδονική δυναστία. Έτσι, που θέλει τον Αλέξανδρο έτ, να κατακτήσει την Ασία. Ξεχνούν ότι ο Αλέξανδρου είχε μια αποστολή που του, έδι, του έδωσε ανε, το μαντίο του άμονος Διός που είχε πάει. Έτσι. Έτσι, αυτή ο, είναι η μία πλευρά. Θα πα στο ολέθριο Χαρόνιο στην Άουρνο Πέτρα. Μα αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλοι είναι αυτοί ερχόντουσαν κάθε τρει και λίγο από εδώ. Ναι. Έτσι, θερμόπειλε. Μαράθωνας, Μα θα ξανάρθω τώρα για του Ελεφαντοστού. Να λέει... τον υπηρέτη... και, με, με απλά λόγια, να μου θυμίσει ο Αθηναίο. Μάζεψε με Έλληνε και πάμε να του βαράμε, να ξεπερδεύουμε Γιατί πλήρωναν φόρου, υποτελήσαν. Λοιπόν... Και οι Αθηναίοι ήταν εκείνοι οι οποίοι τόλμησαν να. Γιατί στην Ιωνία υπήρχαν και Αθηναίοι αρκετοί που είχαν μετικήσει με εκεί πέρα. Και βεβαίω υπήρχε ένα μεγάλο πολιτισμό και είχαν ενδιαφέροντα οι Αθηναίοι. Για την Ιωνία Δεν έγραψαν πουθενά για το Λέθριο Χαρώνιο Δηλαδή για την Άορνο Πέτρα Μα Όπου γιατί να πήγε το και την έκλεισε ε, Γιατί να το γράψει Ούτε ε. για τους μαλλούς, τους αίτητους Που όπως είπαμε μπήκε το, το Γιατί να το γράψει Δεν είναι αντικειμενική ε, λοιπόν. Δεν είναι αντικειμενική αυτή η... Πάντως καλά κάνεις και ήρθε σήμερα Και σε σχέση με το θέμα που έχεις φέρει. Και διαβάζει στην Αλέξανδρος... αρνητική καταγραφή του ζητημάτους Την αρνητική, τη μονοπλευρή ο... μάλλον Ο Σενέκας αποκαλεί τον uh, Αλέξανδρο εσχρό άτομο Και ο Πομπίος τον Ιούλιο Κέσσαρ επίσης ε, Για τη βαρβαρότητά και τον δύο λέει Ενώ οι δύο ήταν τεράστιες προσωπικότητες Γιατί το λέει αυτό ο Σενέκας Σενέκας Παύλο και Τελτινιανός Είναι αυτοί που ίδρυσαν τον χριστιανισμό Και τι λένε οι δυτικοί τι λέει μάλλον εδώ ο συγγραφέας για τους δυτικούς ναι. ότι στηρίζουν τον Αλέξανδρο το είπαμε και προηγουμένως ναι. διότι αυτός είναι ο προπομπός του χριστιανισμού. Ναι, ναι. Ρε φίλε τι είναι αυτά που γράφεις. Ε, βέβαια, Δεν είναι σωστό. Τεχμηρίωσέ το με κάτω, κάποιον τρόπο όχι με το Σενέκα. Ναι. Καλώς στον ατρέα χαιρετισμάτας στη Λάρη Σαγοράκη μου ομιλεί ο Κώστας ο Γεωργίου, για την ανετική καταγραφή απόψεων περί του Αλεξάνδρου από τον κύριο Σιμόπουλο και καλά κάνει να μιλέμε όλων τα γένειά μας και να βλέπουμε και την άλλη πλευρά ή πώς τον αντιμετωπίζουν ε, οι αριστεροί στον Καβάλο. Ε, Φρενοβλαβή θεωρείται ο Αλέξανδρος και από το Λατίνο επικόπητη Λουκανό. Δηλαδή ό,τι έβρισκε για τον όποιο τη χάρπαστο, έτσι, γιατί ο Λουκανός δεν ήταν και κάποιος σπουδαίος, Φρενοβλαβής Και τελικά έρχεται και ο Λατίνος ιστορικός Ένας άλλος ο Ρώσιος Που δεν τον ξέρει ούτη μάνα του Τον 4ο αιώνα μετά Χριστό Και τι λέει ήταν ε, χριστιανό θεολόγος Υπενθυμίζει τις συμφορές Που προκάλεσε εισβολή στην Ασία Έλεω ρεφίλε, Θα σας πω σε λίγο Το τι έγινε και πως Επευλήθηκε ο χριστιανισμός Στους Έλληνες ναι, Και πως εισφαγιάστηκαν ναι. Πού και πότε ο επέσχυντος εκπερσισμός και η προσκύνηση δεν ήθελε ποτέ να τον προσκυνήσουν. Ούτε εκπερ... επειδή φορούσε τα... τα ρούχα, μερικές φορές μπορούσε να φορούσε τα ρούχα των Περσών <συνή> ή της συνήθειας των Περσών. Απλώς ήθελε να, φτιά... να αναπτύξει τη φιλία. <συνή> δεν ήταν, να τη σύνση... δεν, ήταν, δεν ήταν αυτός που προσπαθούν. Μπορεί να έκανε λάθη. Σκότωσε τον κλίτο. <συνή> <συνή> <συνή> Σκότωσε τον Παρμενίωνα και τον φιλότα Θα δούμε γιατί Δεν το σκότωσε Πέρασε από δικαστήριο Οι στρατηγοί σκότωσαν τον φιλότα Ο οποίος προσπαθούσε να του πάρει Το θρόνο Να ηγηθεί αυτός του στρατεύματος Δεν θα υπήρχαν και αυτά μόρα Έτσι και Εδώ επειδή, έχουμε στο χώρο μας επειδή, εμείς αντιζηλίες ε, ε, Που δεν έχουμε αυτά τα συμπέροντα Επειδή, αντελά, επειδή έγινε αντιληπτό Οι στρατηγοί τον πέρασαν Από οι υπόλοιποι τον πέρασαν ε, από δίκη και τον σκότωσαν. Αφού τον, ε, τον σκότωσαν, τον καταδίκασαν ει δεν μπορούσαν να αφήσουν τον πατέρα, τον Παρμενίωνα. Δεν ήθελε ο Αλέξανδρος και δεν είναι πλάκη σε αυτού του δύο θανάτους. Μόνο στον Κλήτο. Γιατί όπω ήταν μέσα στι σκηνέ που γράφει ο, ο Ντρόιζεν, μέσα στι σκηνέ και στη μεγάλη σκηνή όπου διασκέδαζαν, ο Κλήτο πετάχτηκε και του λέει: Ξέρει κάτι, εμεί χύνουμε το αίμα μα. Για να κάνει εσύ το μεγάλο και να, να φέρε όπω συμπεριφέρεσαι απολυταρχικά λοιπά. Μία-δύο-τρει φορέ τον προσέβαλε, βάναυσα τον Αλέξανδρο και ο Αλέξανδρος δεν αντέξει. Μπορεί να είχε πει το κρασάκι του και τράβηκε το σπαθί από τον παρευρισκόμενο και τον κάρφωσε στην κοιλιά. Και τον σκότωσε τον κλήτων και μετά ήθελε να αυτοκτονήσει ο ίδιο. Ναι. Ήθελε να αυτοκτονήσει. Δεν τα γράφουν αυτά. Όχι, γιατί να γράψουν. Δεν είναι. Σωστή η γραφή του. Αντικειμενική καθόλου, Λοιπόν, επειδή είναι η εκπομπή, όταν όλα, υπάρχει ένα μπλοκ εδώ που ενημερώναμε και λέει καιρό αύριο, βροχερή μέρα. Την Δευτέρα, καταιγίδε και πτώση Οπότε. Τι να κάνουμε, δεν μπορεί. Έχουμε και την λάβετε τί, τα μέτρα τη, τη διάλεξη σας. αύριο, οπότε μπορεί να μην είμαστε τόσο. Ε, Τώρα, άστατος είναι ο καιρό, τον έκανανε άστατο, δεν γνωρίζω. <laughs> όχι, όχι, πρέπει. <όχι. laughs> <laughs> Ε, ο το καιρός και είναι αυτό. περίεργος, φέτος, δεν ξέρω γιατί. Υπάρχει κλιματική αλλαγή, υπάρχει τι, τι έχουμε κάνει στον πλανήτη. Μην ναι. πιάσουμε αυτή την κούβεντα, ας και από το θέμα και θα αντιστούμε περαιτέρω. Γιατί επειδή έβαλε περσική αδυναμία και επειδή παντρεύτηκε και Περσίδα και την Ροξάνη κτλ. Αυτό τι σημαίνει και επειδή επέτρεψε σε Έλληνε να παντρευτούν με γυναίκες περσίδες και γενικώ ασιάτισες αυτό ήταν κακό για να το αναφέρουν ως αρνητικό στοιχείο όχι αλλά όταν εδώ η πολιτική πολιτικοί μονομάτα τώρα λένε φέρνουμε τους αλλοδαπού και μάλιστα άλλες φυλείς και συνηθιών για να εμπλουτίσουμε λέει τους Έλληνες την υπογεννητικότητα και λοιπά αυτό τι είναι δηλαδή τώρα για αυτό, αυτό είναι μέγα λάθο. Να, να ναι. μην μπλέξουμε, να μην έχουμε επιμηξίε. το Το τον Ελλήνων όνομα μικέτη του γένου πεπίηκε, αλλά τι διανύε δοκίν είναι. Άρα, εάν κάνουμε τέτοιες επιμηξίε, θα χαθεί αυτό που λέμε το πνεύμα το ελληνικό. Επαναλαμβάνω και πάλι τη λέει ο Ισοκράτης στον πανηγυρικό του. Το τον Ελλήνων όνομα μικέτη του γένου πεπίηκε, αλλά τι διανύε δοκίνη είναι. Ναι. Δεν είναι επειδή είμαστε Έλληνε, αλλά επειδή διαθέτουμε μια πιο μεγάλη διάνοια. Λοιπόν, εδώ πέρα γράφει, ακούστε, τι είπε ο Αλέξανδρος στον Κλήτο. Όταν τον έφερε σε δύσκολη θέση, λέει, του κάρφωσε στην καρδιά το, το σπαθί, το ξίφος και του είπε πήγαινε να βρει τον Φίλιππο, τον Παρμενίουνα και τον Άταλον." Δεν είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα, Αλλιώ τα γράφει αντικειμενικά... Ο Γερμανο, ο Ντρορίζων και, και όλοι οι άλλοι Δεν μπορούσε να σκοτώσει το κλίτο που του έσωσε τη ζωή Γιατί είπαμε δεν υπάρχει ένα σύγγραμμα σύγχρονου Έλληνα Καθηγητή πανεπιστημιακού Δεν ασχολήθηκα δε, δεν, δεν ασχολήθηκαν σχολήθηκα. ή άμα το γράψουν θα χάσουν το ε, βαθμό εγώ να γράψω... ή τα φράγκα Για να γράψω 25 σελίδες για τον Αλέξανδρο Διάβασα 5-6 βιβλία και ταλαιπωρήθηκα ένα χρόνο Το γνωρίζω το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Αυτός που είχε τον Καλισθένη δίπλα και Πόσε πόλει ε, σχ, ε, σχημάτισε. Πόσε πόλει έδωσε οδηγίες να χτιστούν. Την μεγάλη, την Αλεξάνδρια. Είναι δυνατόν να έκω, λένε... Έχτισε πόλει και έκοβε και νομίσματα. Κανεί, κανείς δεν λέει. Κανείς δεν λέει τίποτε. Και, α, εδώ ένα άλλο σημείο που λέει η απειλή κατά του Αριστοτέλη. Ε, ο Αλέξανδρος ποτέ δεν απειλήσε τον Αριστοτέλη όταν του έστειλε μια επιστολή και τον ε, ε, με παρενέσεις να, να μην κάνει αυτά τα οποία να μην πίνει, να μην έχει συμπεριφορά η οποία απάδει προς τον τίτλο του προς τον τίτλο ενός βασιλιά, ενός μεγάλου πολέμαρχου. Ε, τώρα βέβαια και με τον Καλιστένη ήρθε, ήρθε σε ρίξη με τον Καλιστένη αλλά... Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο, ο Καλισθένης και αυτό σκοτώθηκε. Δεν μπόρεσα να βρω, διότι κρατούσε καθημερινά τα πρακτικά της αυτοκρατορίας. Όπου πήγαιναν, ο Καλισθένης είχε συνεργάτες α, και ε, κρατούσαν πρακτικά. Τι έγινε κάθε μέρα. Και το, δυστυχώς αυτά τα βιβλία δεν σώζονται. Ελάτε. Ε, περσίδες γυναίκες να ανατρέφεται σαν θεώπους. δεν είναι δυνατόν ποτέ δεν το έκανε αυτό και Εγώ η μεγάλη του φαίνεται στη, στον Ινδό ποταμό στη μάχη των ελεφάντων εκεί στη μάχη των ελεφάντων κατετρόπωσε τον Πόρο το βασιλέα ο οποίος και τραυματίστηκε και τον έφεραν μπροστά του τραυματισμένο γίγαντας ο Πόρος, δίμετρος στον Ινδό. Ήταν και... τον Ινδό μέχρι τον φέραν κοντά στον με τρίου αναισθήματος στον κοντό έτσι τον α, Αλέξανδρο και του είπε ο Αλέξανδρος πως να σου συμπεριφερθώ και είπε, είπε εκείνο, γενναίος όπως ήταν και εκείνο να μου συμπεριφερθεί σαν βασιλέα και του χάρισε τη ζωή και τον άφησε να βασιλέψει στην πατρίδα του γιατί δεν τα γράφουν αυτά γράψα και αυτά να, να έχουμε και τα αρνητικά και τα θετικά. Μα το θέμα ξέρετε ποιο είναι, να αναλύσουμε και την προσωπικότητα του συγγραφέα για να καταλάβουμε τώρα τι σκοπεύετε Δεν μπορούμε, είναι πιθανόν και δεν μπορούμε να. Τι απαγορεύεται. Όχι. Δεν περισσεύομαι. Μα ο όλοι σανώτης. οι παλιοί συγγραφεί σου και ο Παπαδιαμάτη έχει πεθάνει και ο Καστοριάδη έχει πεθάνει, όλοι δηλαδή να μην αναφέρομαστε στο έργο του. Δεν κατάλαβα. Εγώ σου είπα από την αρχή, μόλι διάβασα Μακεδονικό Συμπεριαλισμό. Ε, ο νεκροθάφτης του, ευ... του ελληνισμού Μέγας Αλέξανδρος ε... ξέπεσε από τα μάτια μου γραφέας όταν γράφεις κάτι για κάποιους θα πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ να σέβεσαι τον εαυτό σου γιατί κάποια στιγμή θα σε ξεβρακώσουν δεν λοιπόν. το φοβούνται το Δεν το φοβούνται. Αυτοί πάντα σε πολλά πράγματα και τα έχουν θάψει όλα. Σου λέω το Λέθριο Χαρόνιο που εκεί κινδύνευσε ο, ο... ο Αλέξανδρος Ο Αλέξανδρος θα πάει επάνω στα βουνά στο Αφγανιστάν. Λοιπόν, κάτσε να βάλω ένα τραγουδί. Και θα, μπαθ... αρχί... ναι, θα αρχίσω ε... τα θετικά του. Ποιο ήταν ο Αλέξανδρος Ωραία, μην πάθω τίποτα. Πρέπει να πάω στην τουαλέτα. Αγαπητοί φίλοι, εδώ αλμπετο14.com Ο <laughs> oh, κόλλησε το τραγουδί. Τι έχω πάθει, ρε και αυτό. Ο, όλα έχουν κολλήσει εδώ. Για να δω. Πρέπει να αλλάξουμε τη λίστα. Οπ, μοτοσυκλέτες πέτυχα. Δύο λεπτά ένα Φίλοι Αλμπέντο 14 Τελειακόμα άγνωστοι και Κοιρακή βράδυ ζωντανά εδώ στο στούντιο Του Αλμπέντο Κωνσταντίνο Γεωργίου κοντά μας απόψε Αδερφός φίλος συγγραφέας ποιητή Και ερευνητή της αρχιελληνικής Γραμματείας τελευταία Ψάχνει πάρα πολύ κείμενα Και θέματα που αφορούν Τον Μέγα Αλέξανδρο γενικότερα Λοιπόν Για πάμε παρακατώ αδερφέ ναι, ναι, ε, λεσμόνισε να πω ότι όταν έφτασε στη Σογδιανή και συνάντησε εκεί τον βασιλιά τον Ιεξάρτη τον ναι. κατενίκησε και του χάρισε τη ζωή και όχι μόνο του χάρισε τη ζωή αλλά παντρεύτηκε και την κόρη του, τη Ροξάνη από την οποία παίκτησε τον Αλέξανδρο τον Τέταρτο ε, και εδώ μπορούμε να πούμε ότι ο γάμος του Αλεξάνδρου υπήρξε συμβολικός διότι ήταν μια ένωση ιδεατή της δύναμης με την ομορφιά ήταν πράγματι η Ροξάνη και ήταν η ένωση του ελληνικού πολιτισμού με την ομορφιά της, ε, της Ασίας. Αλλά θέλω να σταθώ περισσότερο στο Λέθριο Χαρόνιο που και στην Άορνο Πέτρα. Ο Λέθριο Χαρόνιο, Άορνος Πέτρα ναι. ε, που την ανέφερα και προηγούμενο. να πιο κοντά για να σ' άκουν, όταν, έφτασαν, όταν έφτασε, ο, μετά την νίκη εκεί στον Εξάρτη. Πίστευαν όλοι ότι είχε τελειώσει η απόστολοι τους. Όμως ο Αλέξανδρος είθε, είχε αντίθετη άποψη. Είχε πάρει, όπως είπαμε και προηγουμένως, τους χρησμού του ιερατίου του Άμωνος Διός και έπρεπε να ολοκληρώσει αυτό το έργο που του είχε ανατεθεί. Ναι. Ε, άφησε τον ηφαιστείωνα για να καλύπτει τα νότα του με ένα μεγάλο κομμάτι του στρατού και με το υπόλοιπο κινήθηκε για να κλείσει, να φτάσει στην Άορνοπέτρα. Τι ήταν η Άορνοπέτρα, ήταν μια πόλη χειρό, ε, χτισμένη σε απόκριμνους βράχους ενώς παλι βουνού. Τίποτε δεν μπορούσε να ζήσει εκεί διότι ανάμεσα σε αυτές τις απόκριμνες πλευρές ε, αναδιώταν, υπήρχε μια μεγάλη σε, σε βάθο σχισμή από την οποία αναδιόταν βαριά οσμή και αναθυμιάσεις. Δεν μπορούσε ακόμη ούτε που, πουλή να περάσει πάνω από αυτή την περιοχή, γι' αυτό και ονομάστηκε Αόρνος Πέτρα. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι Αόρνος Πέτρα υπήρξε και ο Παρθενών πριν την καταστροφή του. Διότι τα ενεργειακά παιδιά ναι. ήταν τέτοια. Άλλη εδώ περίπτωση όμως ναι. Βεβαίω όχι. Ναι. Ε, δεν αναδιόταν ε, απ ε, ε, ε, από τον Παρθενό ε, ω μη τέτοια. σα ίσα ήταν ισχυρά ενεργειακά, ενεργειακά παιδιά που πολλές φορές ακόμα και τώρα, λένε οι πιλότοι όταν περνάνε από πάνω έχουν κραδασμό ναι. από την Ακροπόλη, ναι Είναι θέματα ε, που ακόμα δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει ότι σημαίνουν. Εδώ Έτσι. τον Αλέξανδρο έχει ασχοληθεί πολύ και ο Γιάννης Σοφουράκης είχα διαβάσει και ο και αναφέρεται στο Λέθριο Χαρόνιο και μάλιστα ότι το Ιερατείο των Ελλήνων στην Αίγυπτο του Άμωνος Διός ήταν σπουδαιότατο απόκριφο και σπουδαιότατο Ο Αλέξανδρος λοιπόν έφτασε εκεί με κάποιους στρατιώτες έριξε πέτρες χώμα για να σφραγιστεί η σχισμή, φήμωσε τις υποχθόνιες δυνάμεις και απενεργοποίησε τον εθερικό δίευλο επικοινωνίας με τους χθόνιους ή επιχθόνιους. Αμέσως μετά έστησε πολιορκητικές μηχανές και έριξε στη μάχη 100 περίπου νέους ηλικίας των 16 ετών. Αυτός του ονομαζόμενου βασιλικούς παιδές γιατί κάθε είχε απόλυες τις οποίες απόλυες κάλυβε από τοπικές από τις χώρες τις τοπικές από την Περσία, εκεί που από ήταν το ίδιο, ναι, ναι, ναι. Ναι. και βεβαίως κάθε τόσο του έστελναν ενισχύσεις και από την Ελλάδα είχε ζητήσει λοιπόν Βέβαια. για να βγάλει α, γυμνασμένους στρατηγού και. Οπλίτε κλπ. Ναι. είχε ζητήσει να τους στείλουν 100, 100 περίπου παιδές τους λεγόμενους βασιλικούς παιδες, οι οποίοι Ήσαν γόνοι απόγονοι μακεδονικών οικογενειών ε, για επιτυχή έκβαση αυτής της αποστολής την οποία θεωρούσε ο Αλέξανδρος ιερή αφού είχε πάρει βεβαίως... Και από... να πούμε εδώ με 40.000 στρατό 30 και 5 επίσης και κάτι άλλο βέβαια 40.000 στρατό μάξι, λέμε ναι, αντιμετώπισε μια αυτοκρατορία της εποχής εκείνης ένα εκατομμύριο που κατεβάζαν ένα εκατομμύριο στρατό έτσι για πλακά Λοιπόν, για να καταλάβουμε την αντιπά... το, το μέγεθος των αντιπάλων δηλαδή κατάλαβες ναι, Δεν πιάσαμε τις μάχες για να δούμε τι όπλα είχε; Ναι όχι στο αριθμητικό τομέα τώρα 40 με 1 εκατομμυρίο Πώς κατάφερε, πώς κατάφερε ε, στη μάχη στα Γαυγάμιλα Και κατόρθωσε να περάσει Ήταν πρώτος είπαμε βασιλεύσε βασιλαού και πρώτος στη μάχη να περάσει ανάμεσα από τη δυνάμει των περσών και να έρθει αντιμέτωπο με το Δαρίο, ο οποίο Δαρίο δεν ήθελε να Είναι αυτό που τον λέμε, είδε, τον ήθελε προσωπικά. Ο, ο Δαρίο όταν τον είδε, δίμετρο ο Δαρίο, ναι. τούτο εδώ, 1,65, 1,70, 1,60, πόσο ήταν, με το ζόρι. Κοντό, ναι, ε, το έβαλε στα πόδια. Φαντάσου τι δυνατότητα ραδιοβολία είχε και ποιο του την είχε διδάξει. Μα έκανε και ψυχολογικό πόλεμο αυτό πάρα πολύ να σε όλες τις μάχες πηγαίνουν, ερχόταν και την ώρα που είχαν χαλαρώσει άλλοι και το έβλεπε, έκανε την επίθεσή του. Ναι, να πω εδώ εμβολίμωσα απ τη φίλη μου, είχαστε αύριο την εκπομπή 8 με 10 της κυρίας Μαρία Τζάνι 1, Δευτέρα αύριο και 13 μήνας και μετά την εκπομπή της Νάντης Παπαμίτσο, έχει μια πάρα πολύ σημαντική ε, καλεσμένη, μια κυρία, την επίκουρη καθηγήτρια ηλιακής φυσικής του Πανεπιστήμιου Αθηνών, την κυρία Γιώτα Πρέκα. Α, λοιπόν. Α, και α. το θέμα συζήτησης θα είναι αν υπήρξε στα αλήθεια ο Τρωικός Πόλεμος ή ήταν μυθολογία. η ε, χρονολόγηση της Οδύσσιας ή της ιλιάδας του Ομήρου, αν κάτσε τα ακούσει, αν έχουμε θέμα... Από επιστήμονε και του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Παπαδήμα. Μπράβο και γνωρίζω και του σπουδαστέ τη. Πριν να γράψω κάτι στο βιβλίο, τρία χρόνια μου πήρε να γράψω αυτό Μπράβο. το βιβλίο. Μπράβο, Όμηρο από συμβολισμό. Σωστό. Και γνωρίζω ακριβώ το τι έκανε. Στηριζόμενη λέει στη μελέτη φυσικών φαινομένων, περιγράφει ο Όμηρο τα ποίηματα του, αυτά που λε τώρα εσύ. Ναι, ναι, έχω γράψει στο βιβλίο. Σε σχέση με τα πραγματικά καταγεγραμμένα επιστημονικά αστρονομικά φαινόμενα. Πότε. Η δημοσίευση τη έρευνα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, το κάλεσμα και δημόσια συνεδρία τη Ακαδημία Αθηνών για το θέμα, η αντιρρήσει, διαφωνίε κλπ. Αύριο βράδυ Νάντι Παπαμίτσου και η κυρία Πρέκα. Διεσταύρωσε... Οπότε να είσαι κυρίες, για αυτό το είπα εμβόλυμα. Τώρα ναι, επειδή ναι, είσαι σε αυτό το ντομέα. Δι διεσταύρωσε η Παπαδήμα, η Πρέκα, το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έτσι με μια ομάδα που είχε η κυρία Πρέκα, Παπαδήμα. Ε, διεσταύρωσε τα ιστορικά δεδομένα και τα φυσικά φαινόμενα με τους Αμερικανούς επιστήμονες. Ναι. Όχι μόνοι τη. Και κατέληξαν ότι ο Οδυσσέας έφτασε τον Οκτώβριο, 26 Οκτωβρίου του 1207 στην Ιθάκη. Συν 10 χρόνια η περιπέτειες του, 1217. Συν 10 χρόνια ο Τρωικός Πόλεμος, 1217. Τότε ξεκίνησε. Θεωρείται μια βάσιμη... Ε, ημερομηνία, Διότι όταν έφτασε στις 26 ο, ο Οδυσσέας στην Ιθάκη, τότε είχαμε μια α, έκλειψη Ηλίου και δεν είχαμε μόνο αυτό, είχαμε και από τις πλειάδες κάποιες με μετεω, το κάποιους Είναι, που εσύ, έπεσαν. Εσύ, εσύ, εσύ, πολύ, πολύ. Τα έχω γράψει όλα αυτά στο βιβλίο. Ναι. Ε, Άρα. Δύσκολα θα ανατρέψουν ότι τότε δεν ήταν. Και όλοι οι ιστορικοί γράφουν ότι έγινε τέλος του 13ου okay. ε, αιώνα, πρώτης νέας χρονολόγηση, ε, και είναι πολύ πιθανή αυτή η ημερομηνία. Το θέμα δεν είναι, Γιώργο, στην ε, Οδύσσια και γενικώ στην ιλιάδα ε, πότε έγινε... Όταν ναι, είναι. Ε... έγινε πολύ. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, ναι. Πού βρέθηκαν αυτά τα όπλα τα οποία. Και, που ποιοι ήταν οι αυτό. ήταν οι λόγοι. Και οι λόγοι Έτσι. Γιατί διήρκησε δέκα χρόνια. Ή τι πόλεμο ήταν αυτός Εμφύλιος ε, βέβαια ήταν εμφύλιος. εμφύλιος Έτσι. Και τι άλλο πόλεμος ήταν. Ήταν ατομικός πυρηνικός πόλεμος Τα όπλα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν. Και ποιος ήταν ο Διομήδης που τον πήρε η Αθηνά Και τον ε, Εκπαίδευσε στα, Στον νέο εξοπλισμό Ναι, Και ο άλλος έφτιαξε τα όπλα Σε ένα 24 σε ένα βράδυ Ο Ήφαστος ναι, ναι. Πώς έφτιαξε τα όπλα Ήπεστος σε ένα δεν βράδυ ήταν δηλαδή. του. Δεν ήταν μόνος του Μα πώς φτιάχνει όπως... όπλα σε ένα βράδυ Ήταν ένα μαχαίρι που θα ένα βράδυ για ψωμί. Άρα, άρα ήταν, ήταν έτοιμα για ψωμί δεν μπορεί να Ήταν έτοιμα Αύριο θα μιλήσω και για το φιλοκτήτη Αναπούμε πούμε στους φίλους μας Όποιος θέλει 6, 6 και 15 ναι, 6 και 4 πάλι, ναι. Στην Ένωση Ελλήνων Χημικών Θα πραγματοποιήσω Μια διάλεξη Περίπου 40 φωτογραφίες Θα δείξω Σε βίντεο wall Ηλιάδα και Οδύσσια γιατί μια εικόνα χιλιε λέξεις λένε οι φίλοι μας οι, οι Κινέζοι ε, Όπου εκεί θα, μιλή, θα μιλήσω και για πράγματα τα οποία μέχρι, μέχρι τώρα δεν έχω αναφερθεί Είπαμε όσο σκαλίζεις την Ιλιάδα και την Οδύσσια τόσο θησαυρού βγάζεις λοιπόν. Θα μιλήσω λοιπόν για τον φιλοκτήτη και για τα τόξα του με τα βέλιτα, ε, φαρμακερά Τα δηλητηριώδη ωραία. Τι ήταν αυτά Για και να πούμε και μια πληροφορία, στην Ισλανδία λέει, 26 τραπεζίτες φάγανε Ισλανδία, τα έχετε διαβάσει, θα ξέρετε ίσως, 75 <coughs> χρόνια στο κεφάλι. Εδώ κυκλοφορούν όλοι ελεύθεροι. When no one makes me feel like you do To think you're all mine As long as the sun Continues to shine There's a place in my heart for you That's the bottom line Outside. See you φίλοι, albedo14.com στο στούντιο είναι ο φίλος μου είχε να έρθει και λίγο καιρό γιατί έχει αυτό στα θέματά του ο Κωνσταντίνος Γεωργίου εδώ έκανε μια πολύ καλή κίνηση να αναφερθεί και στην άλλη πλευρά του νομίσματος με αναφορές από το Σιμόπουλο ε, σε κάποιες έτσι αρθρογραφίες που δεν ξέρω τι Αρνητικέ περί του θέματο του Αλεξάνδρου, Λες και δεν μπορούμε να τα κάνουμε και μόνοι μα. Η ιστορία τα γράφει όλα τα και τα μεν και τα δε. Όχι σε αυτό το βαθμό. Ναι, Ή αλλά βρίσ... εδώ τώρα μονόπλευρα, δηλαδή μπαταρισμένο όλο το. το, το, το Ο το, νεκροθάφτης το... του ελληνικού πολιτισμού ναι, ναι. είναι δυνατό. Ο Αλεξάνδρος Ναι. Τώρα αφού είναι νεκροθάφτης γιατί σκοτώνονται όλε οι χώρε εκεί, τον έχουν ειροποιήσει, τον θεωρούν απελευθέρωτή του από το Δαρείο και την αυτοκρατορία την τότε και σήμερα είναι νούμερο ένα στην εξωτερική πολιτική τη Ελλάδος Αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, το ξέρουμε λοιπόν, όλοι, με το αναλύουμε. Όχι, λαϊ, ναι, θέλω να τον εντάξω στην ιστορία του. Τι είναι αυτά. Τελούσαν υπό το κράτο τη γοητεία του. Λοιπόν, το πολιτιστικό και πολιτισμικό του έργο. Ε, είπαμε ότι δεν ήταν μόνο στρατιλάτη, αλλά διέθετε και άλλε γνώσει χάρη στην παιδεία την οποία είχε αποκτήσει βεβαίω από τον Αριστοτέλη. Ήταν ένα άτομο πρικισμένο από τη φύση με υψηλή νοημοσύνη γνώριζε καλά τα ορφικά τα ομιρικά επί τη φιλοσοφία και την ποιήση. Λάτρευε τα ελληνικά γράμματα. Μάλιστα ο Αριστοτέλης Γιώργο το και στο βιβλίο του άλλου. Φρόντισε πριν να φύγει για την εξτρατεία να του δώσει ένα καλό αντίγραφο της Ηλιάδος. Με αυτή κοιμότανε. Με αυτή κοιμότανε. Την ναι. είχε Γι αυτό το λόγο. Ε, είχε σεβαστεί και το σπίτι του Πίνδαρου και δεν το ακούμπησε, δεν το, δεν το ακούμπησε ε, αλλά ήταν, είχε μια μεγάλη επιθυμία ένα διακαή πόθο, να φτιάξει ένα παγκόσμιο κράτος στο οποίο θα ζούσαν ειδηνικά οι Έλληνες και οι Ασιάτες χωρίς να υπάρχουν νικητέ και τιμένη με ισονομία, μόρφωση και σε ένα περιβάλλον πολιτισμένου. Ε, πόσες, πόσες πόλεις με το όνομα Αλεξάνδρια έκτησε. Πάνω από 20. Και βεβαίω και μια αφέρωσε και μια πόλη στον ύπο ε, του, τον Βουκεφάλα, τη Βουκεφάλια, εκεί κοντά στον Ινδόποταμό. Ε, Βέβαια, η κορονίδα των πόλεων ήταν η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου όπου έγινε μια πόλη θαύμα των 250-300 κατοίκων με τον περίφημο ε, πολεοδόμο, τον σχεδιαστή, τον Δίνο Κράτη από τη Ρόδο. Ε, η πόλη ξεκίνησε να χτίσει το 332 π.Χ. στις εκβολές του, του Νίλου και ε, ήταν μια πόλη. Καταπληκτική η κορυφαία πόλης, η ομορφότερη πόλης που μπορούσε να υπάρξει την εποχή εκείνη η οποία βεβαίως καταστράφηκε από τις προσχώσεις του ήλου και μετέπειτα από τις λαιλασίες των Ρωμαίων και των Βυζαντινών. Πρέπει να πούμε ότι στην την εποχή εκείνη των και τον τρίτο αιώνα και τον πέμπτο αιώνα οι ελληνόφωνες πόλεις στην Λεκάνη της Μεσογείου απαριθμούσαν τουλάχιστον 300 εκατομμύρια κατοίκους που μιλούσαν την ελληνική γλώσσα ότι πέτυχε ο Αλέξανδρος σε αυτά τα πόσα ήταν 12 χρόνια 10 δεν και τα είχαν είναι. πετύχει ποτέ οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες από το 700 που ξεκίνησε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μέχρι το 1453 π.Χ. Μια χιλιετία σχεδόν. Έτσι ναι. Τώρα, α, δεν ήταν μόνο πολέμαρχος, στρατιγός, ΕΦΗΣ, είχε μια οξύνια και διορατικότητα στο πώς θα οργανώσει την Αυτοκρατορία. Είπαμε, ο, ο, ο, ο πατέρας Φίλιππος ρωτούσε πάντοτε τον δάσκαλο των Αριστοτέλη. Πώς πάει ο Αλέξανδρος, έμαθε στρατηγική, πολεμική, τέχνη κτλ. Ο, ο, ο Αριστοτέλης επέμενε, λογική, συλλογιστικά σχήματα, οργάνωση. Έτσι λοιπόν έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην οργανωτική και διοικητική δομή της αυτοκρατορίας την οποία είχε φτιάξει και που ο ίδιος ο, ο ιστορικός Καλι, ε, Καλιστένης όχι ο ψευδοκαλιστένης που αναφέρουν μερικοί έγραφε τα πρακτικά της ε, εκστρατείας στη διοικητική οργάνωση ο Αλέξανδρος δεν διέλυσε τα πάντα απλώς διατήρησε τις ατραπείες της περισσικής δυναστίας εκεί των Αρχεμενιδών από τον αχεμένη πρόγονο του μυθικού ήρωα Περσέα, το όνομα του οποίου προφανώς δόθηκε και στην Περσία. Ε. Ε... Ναι, την εποχή εκείνη θεωρείται ότι ήταν ελληνικά τα φύλλα. Ε, βέβαια και ο Κύρος και ο Καβίσης μετά Και μετέπειτα... αλλάξανε τακτικές. Τα λέμε όλα και το κρατάμε τον προβληματισμό. Απλά χώρισε την ολόκληρη την αυτοκρατορία σε ατραπείες και για λόγους ελέγχου της εξουσίας σε κάθε σατραπία τοποθέτησε και ένα στρατικό και πάλι που ήρθε που η φαγωμάρα που αυτόν και πάλι ήρθε η Φαγομάρα και τα αποτελέσματα τα ξέρουμε ε, Αυτά, βέβαια, ε. μετά ε. από τους επιγόνους δηλαδή, ο Ντροϊζεν έγραψε πέντε τόμους μεγάλους ναι. πολλές, πολλές όταν μιλάμε για τόμους πολλέ σελίδε. Κάλυψε το κόστος όλο, η τράπεζα πίστεως. Ε, και έγραψε και δύο τόμους για τους επιγόνους, για την ανυκανότητα και για τις βλακίες οι οποίες έκαναν. Ε, τώρα όμως θα ήθελα να αναφερθώ στο οικονομικό θαύμα για, για πάμε και εκεί. σαν... Ε, Καλή ηρωισμή, αλλά για πάμε ο... σαν σπουδές που έκανα καλές... Στην πραγματικότητα που είναι το χρήμα. στην καριέρα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι εσύ είσαι και οικονομολόγος ή μπορεί να το αναλύσει καλύτερα. Ε, σπουδαίο σχέδιο. Υπήρξε βαθύς γνώσεις της δημοσιονομικής πολιτικής ε, και του νομισματικού συστήματος, του μακεδονικού κράτους και της Αθήνας. Ε, το πρώτο πράγμα που κοίταξε, το πρώτο μέλημά του, ήταν να βρει ένα ταμείο. Και πράγματι έβαλε έναν φίλο του, ένα παιδικό φίλο, ο οποίο ήταν και λίγο χωλός και πρόβλημα υγείας, τον Άρπαλο. Αλλά και τον έβαλε γιατί δεν μπορούσε αυτό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των μαχών, σαν χολός που ήταν. Ναι. Ο Άρπαλος δεν εκτίμησε αυτή την παιδική φιλία, ούτε τη χάρη που του έκανε να αναλάβει αυτή την δημιουργική θέση και τη διαχείριση των οικονομικών. Και λίγο πριν από τη μάχη, αν θυμάμαι καλά της Ιησού, εξαφανίστηκε καταφεύγοντας στην, στην Ελλάδα και στα Μέγαρα, καταρχάς. Ε, τελικά τον συνέλαβε. Ο Αλέξανδρος το έσυλε μήνυμα ότι τον συγχωρεί και τον παρεκάλεσε να επανέλθει στην Ασία και να επανέλθει στη θέση του. Ούτω και γένετο. Ο Άρπαλος διορίστηκε μετά την επιστροφή του οικονομικό επιθεωρητής Όλων των πλουσιωτέρων εκεί Σατραπιών Του Μεγάλου Βασιλείου και τελπά, Αλλά και πάλι Η πρόκληση Του χρήματος ε, Τον παρέσυρε Δεν φάνηκε αντάξιο της εμπιστοσύνη του Αλεξάνδρου Ο οποίος κάλυψε τη θέση Μερενάλλου αν δεν θυμάμαι καλά Τον αντιμένη από την Ρόδο ε, Και τον ε, Και βεβαίως, τον τιμώρησε με θάνατο, όπως και το Σιλτάλκη και τον Κλέανδρο δύο από τους άλλους σατράπες Έλληνες, οι οποίοι είχαν δείξει δείγματα διαφθοράς. Δεν θα μπορούσε ο Αλέξανδρος ο ίδιος να είναι ε, τόσο διευθαρμένος με τα χρήματα που λένε ότι μάζεψε χρήμα κτλ. Ο Αλέξανδρος κατάλαβε ότι το χρήμα δεν φέρνει ούτε την ευτυχία, αλλά ούτε και το μεγάλο όνομα. Τι έκανε λοιπόν. Μάζεψε πράγματι όλα τα, τα θησαυροφυλάκια, όλους τους αποθησαυρισμούς που είχαν οι αιχεμενίδες ε, σαν τράπες, χρυσό, ε, πολύτιμού λίθους ασήμοι που είχε μεγάλη αξία εκείνη την εποχή και για αντάλλαγμα τους έδωσε τη δυνατότητα της κοπής μόνον ομισμάτων με το όνομά του. Δηλαδή έκανε εδώ ό,τι έκανε ο όλων. Θυμάσαι με τη σάχθεια ναι, ναι. Το επανέλαβε από εδώ τα όλα... Μάζεψε την Όλους τους θησαυρού. Ε, κατέργησε το διπλό α, σύστημα Το νόμισμα το χρυσό και το αργυρό ε, Για να προφυλάξει το χρυσό Παρέμεινε το αργυρό Με 10 υποδιαιρέσεις Αντί δώδεκα που υπήρχαν ε, Συγκέντρωσε όλο αυτό το θησαυρό Και τον επέστρεψε Πάλι στο λαό. Αποτέλεσμα. Εφαρμόζοντας αυτό τον Αττικό κανόνα, ε, ο Αλέξανδρος έριξε χρήματα σε μισθοτούς και εμπόρους. Η αγορά γνώρισε, ως είναι φυσιολογικό, μοναδική άνθηση και από τις εμπορικές αυτές συναλλαγές οι εισπρατώμενοι φόροι γέμισαν τα ταμεία του Μεγάλου Βασιλείου. Από όλες αυτές τις ε, ε, ε, ε, πράξεις συγκέντρωσε άκουσον άκουσον 24.000 τάλαντα. 24.000 τάλαντα. Αν το πολλαπλασιάσουμε, 24-25 κιλά που ήταν το κάθε τάλαντο Α, καταλαβαίνεις ναι, ναι, πόσα ε, πώς χιλιάδες τάλαντα ε, ε, έγιναν τελικά. Ε, όλα αυτά τα έριξε για να αντιμετωπίσει δα, δαπάνε τέχνη καλών τεχνών, αλλά κυρίω και για την παιδεία. Πρέπει δεν αναφερθεί ότι το τετράδραχμο με το κέρα του Άμμονα Δία και ο στατήρα με την κεφαλή του Λέοντο είναι από τα ωραιότερα αριστούργήματα των ελλην, ελληνιστικών χρόνων. Το, επίσης σπουδαίο νόμισμα ήταν το αθηναϊκό η αθηναϊκή δραχμή όπου εμφανιζόταν από τη μία πλευρά η Αθηνά και Ας, από την άλλη η και το οποίο είχε γίνει τότε το τετράδραχμο αυτό το δολάριο της εποχής εκείνης λοιπόν κάτσε να σου ρωτήσω κάτι τώρα επειδή ξέρω ότι έρχεσαι από μακριά Μέχρι τι ώρα έχουμε... τι θα ώρα σε ώρα έχουμε εδώ ώρα. για να παίξουμε και 11, τη σήμερα. 11 παρα 10, να πω δύο λόγια. Δηλαδή να μην ταλαιπωρηθείς τουλάχιστον. Ναι, ναι, ωραία, η ώρα, που... 11 και 10 και 4 ε, ε, το μπορούμε ωραία. να Μόλι τελειώσει η εκπομπή από τη φίλη με τον Κώστα, πάνω ένα διάλειμμα να πιούμε νερό. Ε, θα την περάσω ο κεντρικό υπολογιστή και για του πολλού φίλου που μπήκαν μέσα ε, από που είχαμε ξεκινήσει, γύρω στις 8 και 20 κάπου εκεί, Eh, I'll be e to do it. Doctor, Doctor Kis -Kis, stop that blue spell. You're leaning on me. Help me, Doctor Kiss, -Kis. you'll make an evil woman out of me. Just put away your demon potion with my amount for shine Dr. Dr. Kiss Kiss, you're changing me Uh-huh, I'm Dr. Kiss Kiss I'm gonna weave my love and spell on you da -da. It's Dr. Kiss Kiss You're gonna feel my vibe right through and through Just put away your demon potion Cause you're playing with my emotion. Gotcha, in my power I'm taking you Why? You need your dirty dog. You sow the seed. I hope some little girl play your game. <laughs> Από τη φίλη, από το 14.00 ακόμα έχουμε πάρει το 48 άρα, από χτες το πρωί μονοκοπανιά μέχρι τώρα με δύο ώρες ύπνο Αλλά δεν πειράζει, εμένα με χαλαρώνει η κουβέντα και ειδικά στη σύμπτωση που έχουμε σήμερα να είναι εδώ Ήταν κανονισμένο βέβαια ο Κώστας ο Γεωργίου Οπότε νιώθω και καλύτερα, χαλαρώσω και μετά θα ξεραθώ μου φαίνεται τελείως. Λοιπόν, λέγει εγώ λοιπόν σαν... Γιώργο θέλω να κλείσω Να πω για και για να μην θέλημα. σε διάκοψω Ότι μόλις τελειώσουμε Σε λιγάκι Η συγκεκριμένη εκπομπή γιατί μπήκε πάρα πολύ σορνός και θέλω να του ευχαριστήσω Γιατί κάνουμε ηρωισμούς εδώ και τα ακούμε για από πάνω ε, Θα παιχτεί σε επανάληψη Για όσου φίλους θα παραμείνουν μέσα Ή μπήκανε αργότερα Παρακαλώ. Θέλω λοιπόν να τονίσω Ότι γύρω από το πρόσωπο του Αλέξανδρου και τα υπερβατικά κατορθώματά του, πλάστηκε ένας ολόκληρος μύθος και ο Αλέξανδρος πέρασε στην αιωνιότητα. Αυτό έγινε ακριβώς. Μεταφράστηκε η ιστορία του Αλεξάνδρου σε, ε, σε πάρα πολλές γλώσσες. Του, Τουρκία, Συρία, Αραβία, Περσία, Ινδία, Μαλαισία, Αίγυπτο, Αιθιοπία και φυσικά σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική. Μεταφράστηκαν... Uh, τα βιβλία που αναφέρονται στον Αλέξανδρο και στην uh, αυτοκρατορία την οποία είχε δημιουργήσει. Στη Γαλλία βέβαια το έπος των ποιητών Λαμπέρ και Μπερνέτ τον 12ο αιώνα ξεπέρασε τους 20.000 στίχους. Στην Ισπανία το αλεξανδρινό έπος ξεπέρασε τους 10.000 στίχους και στη βοημία τους 30.000 στίχους. Αυτά τα έχουν λάβει υπόψη του αυτοί που γράφουν για τον Αλέξανδρο. Σήμερα υπάρχουν σε όλε τι βιβλιοθήκε των πολιτισμένων κρατών άνω των 3.000 τόμων. Αποκλειστικά με την προσωπογραφία και το έργο του μεγάλου Αλεξάνδρου. Αλλά και στην Αμερική ο Αλεξάνδρο ε. αποτέλεσε αντικείμενο τη 7η θέση. Μεγαλύτερη ταινία που έχει χειριστεί από ό,τι θυμάμαι εγώ. Και Επέδισε το Χόλιγκο τώρα δισεκατομμύρια δολάρια, δολάρια με τον Όλυμπεστό και δεν δώσαμε και αυτά τα πάμε χθε από τη φίλη. Θεωρώ ότι περισσότεροι από εσά που μα ακούτε από τη στιγμή θα είδατε χτες την εκπομπή του Μπαντίδη αύριο θα την βάλω σε επανάληψη εγώ κάποια στιγμή που την ανεβάσει για να την περάσω και στον υπολογιστή και συγκυριακά λέγαμε αυτά και κυρίως ο Παντελής ο Γιαννουλάχης γιατί ήταν να κατέβει αυτός ο πόλο, αλλά του κάτσε κάτι στραβό και βγήκε τηλεφωνικά είχαν έβει εγώ μαζί με τον υποψήφιο δημάρχο Πυραιός το οποίο στηρίζω και συμμετέχω στο ψηφοδέλτιό του, ανεξάρτητο, το Δίτη, τον Κώστα, τον Ιζάμι. Πάμε παρακάτω. Βεβαίως ο Αλέξανδρος δεν ήταν δυνατό να, να λείψει από την γλυπτική, τη χαρακτική και φυσικά και τη ζωγραφική. Και απεικονίσει σε νομίσματα, αδριάντες, ανάγρυφα, δε... μόνο εδώ στην Ελλάδα δεν είχαμε. Και είναι ντροπή και για την ελληνική πολιτεία κατά την προσωπική μου εκτίμηση, για τους πολιτικούς και ακόμα και για την Ελλαδική Εκκλησία, που δεν αξιοποίησαν το εκπολιτιστικό έργο του θαυμαστού αυτού στρατιλάτη. Κουράστηκα πάρα πολύ, λέω για να γράψει 25 25-30 σελίδες, δεν βρήκα παρά μια πενιχρή βιβλιογραφία, παντελή έλλειψη, Ανδριάντων, μία μόνο επάνω στη Θεσσαλονίκη, και ό,τι μαθαίνουμε από κάποια βιβλία Ευρωπαίων και Αμερικανών, αλλά κυρίως στην περίπτωση του Ντρόιζεν, όπου ασχολήθηκα πάρα πολύ. Και βέβαια, μου δόθηκε ευκαιρία να γνωρίσω τα παιδιά του Ρένου του Αποστολίδη, ο οποίος έκανε την μετάφραση και όλο το, το έργο, τους 5 και 2 τόμους. Mm. Ε, τα παιδιά του, τον Ήρκο και τον Στάντι Αποστολίδη, τα γνώρισα προσωπικά και του χάρισα και το βιβλίο και πράγματι καταγοητεύτηκα δεν μπορούν να λένε ότι ο Αλέξανδρος ήταν το ανάθεμα του ελληνικού πολιτισμού ή ήταν ο νεκροφθάφτης έτσι πάλι του ελληνικού πολιτισμού ναι, ναι, ναι, ναι, λοιπόν εδώ ρωτάει ποιος έφυγε εάν υπάρχει ο τός μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αθήνα, ναι υπάρχει απλά είναι σε υποβαθμισμένο σημείο mm. αρχίζει από την Ιερά Οδό και ανεβαίνει προς τα πάνω, προς την Αθήνα και τελειώνει στη... στο μεταξουργείο επάνω στην πλατεία Καρεσκάκη. Γιατί έχει γεμίσει η Ελλάδα και η Αθήνα κυρίως ε... Ελευθερίου Βενιζέλου και όπου κινείται θέατρο και υπάρχει λέγεται με Έλληνας Μερκουρίδη. Δεν σχολιάζω, το καταλάβω, δεν θέλω να πω. Λέγε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αύριο στις έξι και τέταρτο στην... θα, φιλο... ναι. θα με φιλοξενήσουν στην Ένωση Ελλήνων Χημικών εδώ στην πλατεία Κάνιγκος Κάνιγκος 27 τρίτος όροφος για να κάνω τη διάλεξη Ο Όμηρος Αποσυμβολιζόμενος όπου θα είναι το τρίτο μέρος με νέα στοιχεία που κάποια έχω γράψει στο βιβλίο έχει ολοκληρωθεί το βιβλίο ήδη έχει μοιραστεί θα είναι, θα είναι ένα βιβλίο συλλεκτικό ναι, ναι. δεν πρόκειται να βγουν πολλά εκτό. Και η Ακαδημία Αθηνών ή κάποιο πανεπιστήμιο ή οτιδήποτε άλλο ένα εκδοτικό οίκο θελήσει να το πάρει και να το εκδώσει, να το βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο, να διατεθούν χρήματα κτλ. Αν και εφόσον το έχω στείλει σε κορυφαία πανεπιστήμια, στο MIT και σε Λομονόσοφ Λομονόσοβ, Γιουνάνν, στην Κίνα και βεβαίω και στο Μετροπόληταν τη της Ι... Ιαπωνίας αύριο λοιπόν θα πούμε και ορισμένα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να γράψει ακόμα γιατί δεν μπορώ να τα τεκμηριώσω τα γράφει ο Όμηρος και αποδεικνύει ότι υπήρχε ένας μεγάλος πολιτισμός ίσως μεγαλύτερος και από αυτόν ακόμα τους το σημερινό ε, ρωτάνε εδώ αν θα ανέβει στο youtube η ομιλία θα την ηχογραφήσετε την ομιλία ε, έχω 40 την, ε, θα, την... Αυτή... θα την γράψετε κάπου θα τη γρά... θα... Δεν έχω ακόμα ε, αν τη γράψετε Θα είναι... την περάσει ένα στικάκι, την παίξουμε και από εγώ. Εντάξει, θα το βγάλω. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί άλλο να αύριο γιατί θα έχω εικόνα. Yeah. Εγώ πάντοτε στι διαλέξει μου χρησιμοποιώ εικόνα και λόγο. Εν αρχή είναι ο λόγο. Αλλά και εικόνα, μια εικόνα χίλιε λέξει. Εντάξει, για όσου λοιπόν, παρευρεθούν. Σαράντα εικόνε, σαράντα φωτογραφίε στο. Θα αναρτηθούν για να καλύψουν την Ιλιάδα και την Οδύσσια. Ο χρόνο που για να τι αναπτύξω, για να, κάθε μήνα τη βλέπουμε και να την αναπτύ, ναι. να αναπτύσσω, περί τίνο πρόκειται, θα, δεν θα διαρκέσει παραπάνω από μία ώρα. Και μετά, εάν είναι. Επειδή θα είναι, επειδή θα είναι. Ναι, ναι, ναι Επειδή θα είναι καθηγητέ αρκετοί, και όταν λέω αρκετοί, δεν θα είναι παραπάνω από 30, 40, 50, για να μπορέσουμε. Θα είναι επιλεκτοί. Ε, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια καλή συζήτηση, συζήτηση διότι είναι. υπάρχουν και αντιπαραθέσει, αυτό δεν είναι έτσι. Είναι αλλιώ αλλιώτικα. Όπω ξέρει, εγώ δούλεψα 35-40 χρόνια στην αυτιλία σε μεγάλου ομίλου, είχα πολύ μεγάλο πόστο και γνωρίζω καλά τη θάλασσα και η Οδύσσια δεν μου ξέφυγε. Όμω οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στου συνεργάτε που ε, με βοήθησαν. Πρώτον, σε αυτόν που έβαλε το λιθαράκι στο λεφτάρι το Σαραγά ε, και μετά ακολούθησαν. Ε, από πλευράς φιλοσοφίας Ο και ο Ιβαγγέλου Και επίσης ο γιατρός Ο, ο Σωτήρη, ε, Δεν θυμάμαι Αυκόλυσα το μυαλό αυτή Κότι τη στιγμή έσχυγα, ναι, Αλλά ε, και ο Κωνσταντίνος ο Κουτσούκος Όλοι αυτοί Και ο Κωνσταντίνος επίσης ο, ε, Μπαχαρίας Και η Βίκη Η Θεοδρακοπούλου Βοήθησαν πολύ για να γραφτεί κατά την άποψή μου ένα καλό βιβλίο το οποίο είναι πρωτοποριακό και βεβαίως επιδέχεται κριτική. Καλόπιστη κριτική και αύριο θα Ένω椎, μας δοθεί ευκαιρία να ε ε ε ε συζητήσουμε. Ε ναι, ναι, ότι ό,τι θελήσουν, σαν αμφισβητήσουν ό,τι θέλουν, ό,τι μπορούν να αντικρούσουν και ότι κριτική Θα πάρουν και τις στις απαντήσεις στο βαθμό που μπορούμε ναι βεβαίως καλό βράδυ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία να και ευχαριστώ όλου όσους, όλους όσους μας άκουσα να είσαι καλά Κώστα μου εγώ ευχαριστώ Λοιπόν, διευκρινίζω βεβαίω. Εγώ έχω δύο-τρία αντίτυπα. Όποιο θέλει βιβλία του Γεωργίου και δύο-τριών-τεσσάρων άλλων ερευνητών, ένα τηλέφωνο SMS, ένα mail με τηλέφωνο, με τηλέφωνο μπορώ να επικοινωνήσω και λέει: Θέλω το βιβλίο τάδε του Γεωργίου. Α, να το έχει εντό. Και εκτό Αθηνών βεβαίω θα πάει και εκτό Ελλάδο με το ταχυδρομείο. Αυτά τηλεφωνικά μπορούμε να συνεχθούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αλμπέδο14.com. Να ευχαριστήσω όλου του φίλου. Συνήθω ο Κώστα έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα και σήμερα πάλι ε, που ήταν εδώ. Σε 5 λεπτά η εκπομπή γιατί πάρα πολύ μπήκαν μετά. Θα παίξουμε την εκπομπή αυτή επαναλήψη. Και αύριο μην ξεχνάτε, ξεκινάμε 8 η ώρα. Θα είναι εδώ στο στούντιο η Μαρία Ιτζάνι και στι 10. Η Νάντι φιλοξενεί την κυρία Πρέκα και θα αναλύσουν τα θέματα περί τροϊκού πολέμου αν είναι μυθολογία, αν είναι ιστορία κλπ. κλπ, κλπ. Και όλα αυτά τα σχετικά. Κάνουμε ό,τι προσπάθεια μπορούμε. Έχω ετοιμάσει διάφορες κινησούλες ενδιαφέρουσες μετά τις εκλογές βέβαια και κάθε μέρα θα λέμε και έχουμε να κάνουμε την επόμενη τώρα σχόλια για τη χθεσινή εκπομπή στο μπαντήτη κώδικα μυστηρίων Παντελής Γιαννουλάκης, ο Μιλών και ο κύριος Νιζάμης ίσω την Τρίτη, κατά τι 8 μέχρι τις 10 που υπάρχει χρόνος Γιατί μετά βγαίνει ο Παντελής ο και ο μυστικός διαστημικός σταθμός Να σε καλά όλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ